Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Και όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, έτσι και σήμερα, σε σύνδεση και αναμετάδοση από τον Αλμπίντο 14, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Βρισκόμαστε σε μια αστρική περιστροφή στη μυστική την τροχιά μας γύρω από τη γη και εκπέμπουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Δίπλα μου, εδώ η κυβερνητριά μου προσπαθεί να εστιάσει στο control panel της σε, τα μηχανήματα του ε, μυστικού διασημικού σταθμού για τα οποία απαγορεύεται να μιλάμε στον αέρα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μία ε, επαφή και συζήτηση με τον Αλπίντο 14 και τον Γιώργο Καρποδίνη που ελπίζω σε λίγο θα μας ακούει. Ε, μέχρι τότε όμως αναμείνατε στις συχνότητέ σας ο μυστικός διασημικός σταθμό είναι εδώ. μακούτε. ακούτε... Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό από τον Αλμπίτο 14 όπως κάθε τρίτη τη νύχτα. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Καρποδίνη κάτω εκεί στον Αλπίντο 14. Εμείς από εδώ ψηλά σε καλούμε. Ακούς Γιώργο. Ακούω, ακούω, ακούω. Επιτέλους επικοινωνούμε. Τι κάνουμε, πως είναι το δίκτυο των διαστημικών. Το διαστημικό είναι αυτό, είναι πάντα εκτός καθημερινής πραγματικότητας Βρισκόμαστε σε υπέρβαση ε, Αυτό επισημούμε Τώρα έπαις μια μαγική λέξη Αν δεν κάνουμε υπέρβαση Σε σχέση με τα γεγονότα, τα τρέχοντα Θα έχουμε προβλήματα όλοι Ο καθένας με το δικό του τρόπο Και το δικό του μυαλό Ναι, τώρα εγώ Σε τρέχες φάση θυμάμαι μια παλιά ατάκα Του H.G. Wells Του πατέρα α τον πούμε, τη mm. επιστημονική φαντασίας που ήταν και φιλόσοφος και στοχαστή και ιστορικός, πολλά άλλα πράγματα εκτό από συγγραφέα της πιστημονικής φαντασίας, ο οποίο έλεγε, Γιώργο, ναι. ε, άμα στερήσουμε, λέει, τον, ε, από τον κάθε άνθρωπο, ας πούμε, αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει κάθε μέρα, την καθημερινή του πραγμα... ασχολία δηλαδή, ναι. ε, δεν θα, δε θα ξέρει τι να κάνει. Δεν θα έχει κανένα νόημα στη ζωή του, δεν θα ξέρει τι να σκεφτεί, δεν ναι. ξέρει πώ θα περάσει τον χρόνο του κτλ. Και το έβρισκε ο SD Wells αυτό, θ στην αυτοβιογραφία του το έλεγε και το έβρισκε αυτό το πράγμα απαράδεκτο. Δηλαδή ότι ο, αυτό αποδείκνυε ότι ο κάθε άνθρωπο δεν είχε κανονική ζωή. Δεν είχε ένα κανονικό πνεύμα, μια κανονική, ένα κανονικό δικό του μυαλό, ένα κανονικό εαυτό, μια δική του κανονική ζωή κλπ. Αλλά ήταν απλώ οι περισσότεροι άνθρωποι για, κατά τον Edge Welsh, γρανάζια α πούμε σε μια μηχανή που αν το γρανάζι αυτό το βγάλει από τη μηχανή για λίγο. Ε, Λέγοντα ότι δεν θα επιστρέψει σύντομα στη μηχανή, καλά ότι θε. Ναι. Α πούμε. Ε, ξαφνικά παθαίνει κρίση ταυτότητα. Γιατί κανεί δεν μπορεί να αλλάξει μόνο του την πραγματικότητά του, ούτε την καθημερινή. Ναι. Ναι, να τα ανατρέπει, να τα κάνει. σούπα. Δηλαδή, αν κάποιο. Παρατηρώ δηλαδή ότι όταν κάποιο βγαίνει για λίγο καιρό από την καθημερινή του πραγματικότητα, όπω την έχει συνηθίσει, παθαίνει κρίση ταυτότητα. Ναι. Άρα το θέμα είναι. Για να κρίνει τον εαυτό του, α πούμε με την ρουτίνα του και έτσι και βγει απ' έξω, ας πούμε, είναι σαν να μην είναι αρκετός Α, από μόνος του. Άρα το θέμα είναι ποια είναι ταυτότητα. Ναι. Έτσι. Ναι, και γενικώ ο κόσμο μας βρίσκεται σε μια κρίση ταυτότητας εδώ και πολύ καιρό. Όντως. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και βασικά και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας. Αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα είναι. Είχα διαβάσει ένα στατιστικό κάπου σχετικά με εταιρείε και τι καριέρε κλπ. που ήταν και το κλου τη προηγούμενη εικοσαετία. ότι αν ένα άνθρωπο κάνει τα ίδια πράγματα επαγγελματικά 7 χρόνια, μετά είναι ρομπότ, τα κάνει φασόν. Και πρέπει, λέει, κανεί στην καριέρα του, τη σταδιοδρομία του, αυτή που ακολουθάει εννοείται, όχι αυτό που εννοούσε εσύ και εγώ, αν τα αλλάζει μόνο του, να αλλάζει minimum τρεις περιπτώσεις εργασιακές για να ξαναρχίζει από την αρχή το μυαλό, αλλιώς γίνεται φασόν. Κοιμάται, ενώ τα μάτια τα έχει ανοιχτά. Τα έχω διαβάσει σε πανεπιστημιακή στατιστική για τις καριέρες αυτά. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Είναι, έχουν μελετηθεί πολλοί αυτά και έχουν βρει ωραία πράγματα τέτοια, σε αυτό που ναι. Και εγώ απλώς προσθέτω ότι το πρόβλημα είναι ότι ε, κατά την προσωπική μου άποψη οι άνθρωποι οι περισσότεροι που βλέπω εγώ γύρω μου, όχι όλοι, αλλά μεγάλο ποσοστό όμως. Ναι. Δεν θέλω τώρα να πω ποσοστό, μήπως κάνω λάθο. το. Άξι, ναι, κατάλαβα. Ε, ε, τοποθέτησή μου, αλλά δεσπάνω σαν πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι, οι άνθρωποι δεν έχουν ενδιαφέροντα και επίσης δεν έχουν ε, αγάπη. Γιατί ξέρεις το ενδια... τα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει κάποιο και η αγάπη που μπορεί να έχει κάποιο. Τον καλύπτουν στην ψυχή του, στο πνεύμα του, στη ζωή του, στην ταυτότητά του. Βέβαια. Ε, Κάποιο που έχει ενδιαφέροντα, έχει ενδιαφέροντα να ασχοληθεί, έχει να ψάξει, να ευχαριστηθεί με αυτά ε, κλπ. Λοιπά λοιπά. Κάποιο δηλαδή που έχει πολλά ενδιαφέροντα, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι καλυμμένο. Εκεί πέρα εκδηλώνει το πνεύμα του, την προσωπικότητά του, την ε, προτιμήσει του, την yeah. αστυχία του, τη χαρά του. Κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει αγάπη στη ζωή του, τον αγαπάνε, αγαπάει, αγαπάει. Το δικό του άνθρωπο, αγαπάει τα παιδιά του, ξέρω εγώ, αγαπάει. Καταλαβαίνω. Μπορεί να αγαπάει, ας πούμε, το σκύλο του, ξέρω εγώ. Μπορεί να αγαπάει. Να υπάρχει αγάπη στη ζωή του. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Η αγάπη αυτή, σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει κάποιο, είναι τελικά η έκφραση του εαυτού μα. Η έκφραση αυτού που είμαστε. Όταν είμαστε με αυτά, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι. Βέβαια. Οπότε αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την πανδημία και τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, έχουν δυσκολία στην κινητικότητά τους, στην επαφή τους με τους άλλους ανθρώπους. Εάν μπορούν, να όσο μπορούν να ε, έχουν τα ενδιαφέροντά τους, αν έχουν, και την αγάπη τους, αν έχουν, ε, είναι, μπορεί να είναι και καλό αυτή η αυτή η μικρή απόσυρση από την καθημερινή πραγματικότητα. Ναι. Το ξύμορο τώρα στην παρούσα φάση που έχουμε το θέμα αυτό με τον εγκλισμό και λόγω του ιού είναι ότι πριν φωνάζαμε όλοι, εμείς τους άλλους, οι άλλοι εμάς όλοι μεταξύ μας, ότι είμαστε στον καναπέ και δεν κουνιόμαστε. Και τώρα για να είμαστε καλά λέει θα κάτσετε στον καναπέ. <laughs> λοιπόν, ε, συμβαίνει και κάτι άλλο όμω, Φίλε, και το συζητούσαμε νωρίτερα με τη συγκυβερνήτρια. Ναι. Ε, ε, είχα μια εμπειρία προχθέ, ναι. τι προάλλε, η οποία ε, πραγματικά ένιωσε ότι ζούσα σε ταινία επιστημονική φαντασία. Ε, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, θα σα πω κάτι, άλλη δηλαδή, αληθινό περιστατικό που μου έτυχε. Ναι. Λοιπόν, ε, κάθομαι στο γραφείο μου, α, γραφιάκι που έχω, α πούμε, το οποίο είναι δίπλα στο παράθυρο. Ναι. Τραβημένες, οι κουρτίνε ναι. του παραθύρου. Ναι. Μπαλκόνι ψηλό όροφος, πολυκατοικίας mm -hmm. Λοιπόν ε, και ακούω βράδυ τώρα Ακούω ξαφνικά μια φωνή στο μπαλκόνι μου Για λέγε Και τρομάζω Δηλαδή λέω, τι γίνεται ας πούμε ποιος μιλάει στον μπαλκόνι Και δεν έχω ας πούμε διπλάνα μπαλκόνια και τέτοια ναι. Να, να θεωρήσει ότι είναι κάποιος γείτονας ας πούμε κάτι τέτοιο Καταλώς. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο μπαλκόνι δηλαδή με ακούω, μια, ακούω κάποιον να μιλάει στον μπαλκόνι. Πήρα το τζάμι, πίσω από την κουρτίνα. Ναι. Και τρομάζω, λέω τι συμβαίνει α. Ε, Σφύγω τη κροφιά μου, α πούμε, την κουρτίνα από και τι βλέπω μπροστά μου. Για πες. Έξω το τζάμι. Ένα τρόν. Άντερε. Ένα μεγάλο μαύρο τρόν. Σε παρακολουθούν. Το οποίο τρώνο αυτό εωρούνταν στο ύψο του μπαλκονιού μου και Το οποίο είχε κάποια ηχογράφηση που έπαιζε και έλεγε: Μείνετε στο σπίτι, κρατήστε τι κοινωνικέ αποστάσει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, Δεν είχα πει συνθήματα. Α, είναι τη αστυνομία αυτά. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα ήταν, έξε, ήταν έτσι: στις 10 το βράδυ έξω από το μπαλκόνι μου. Oh, με στην πόλη. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Και λέω θα το λέω και δεν με Βγαίνω έξω και με το που βγαίνω έξω, α πούμε, στον μπαλκόνι για να το πιάσω, ξέρω εγώ, το δω από κοντά, κάτι το κάνω, εν πάση περιπτώσει. Ε, να προλάβω να πάρω τη σκούπα να το χτυπήσω Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο ναι, ναι, ναι. Ε, Με κάμερα υπόψη έτσι? Δηλαδή αμαλάχια έβλεπε μέσα Αν δεν είχα κλειστή την κουρτίνα έβλεπε τι έκανα Βέβαια, Βέβαια. Λοιπόν ε, μέχρι να το κάνω αυτό όμω απομακρύνεται Και συνεχίζει και μιλάει έτσι Περνάει από τα άλλα Τις άλλες πολυκατοικίες Αυτά που έχουν κάμερα δεν λέγονται δρον Λέγονται μπάνις δρον ναι, εντάξει, δεν πάση περιπτώσει. ένα μεγάλο. Όχι τρουνάκι μικρό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν. λοιπόν. σαν να λέμε, δηλαδή πρέπει να έχει μήκο, πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, ίσω και ένα μέτρο. Ναι ναι, ναι, ναι, Λίγο λιγότερο από ένα μέτρο σε μήκο. Λοιπόν, εν πάση ε, Και σκέφτομαι ότι κάπω το κουμαντάρι τώρα, κάπω το, το τηλεκατευθύνει από κάτω από το δρόμο από κάπου. Mm -hmm. Λέω, λοιπόν, θα κοιτάξω αυτό πούμε και εδώ του αστυνομικού τώρα που το κα... Πόσο κοντά, ή... Ή μια, κανένας, Πόσο... Πόσο κοντά ήταν. Δεν θυμάμαι κανένα τίποτα. Πόσο κοντά ήταν εσένα στο παράθυρο, Πεδί μου σου λέω στα ένα μέτρο. Έλα ρε. Το ένα μέτρο από το τζάμι μου. Στον μπαλκόνι μου. Όποιο έχουμε πάθει να πούμε. Σε ψηλό όροφο οικοδομή, πολυκατοικία. Λοιπόν. Ε, και κοιτάω κάτω, δεν υπάρχει κανένα. Και έχω και θέα, α πούμε, έτσι κοιτάω του δρόμου. Μεγάλη δρόμη, πουθενά δεν βλέπω κάτι. Που σημαίνει ότι όχι μόνο έπαιζε αυτό. Αλλά είτε ήταν ας πούμε ρομποτικό αυτοκινούμενο προγραμματισμένο, που σημαίνει πολύ high tech, το κοντρολάρανε, το τηλεκατευθύνανε από κάποιον ε, από κάποιο κεντρικό μέρος κάπου, α πούμε, σε μεγάλη απόσταση. Ναι, λέει ένας φίλο εδώ. Θα, θα το λέω σε φίλου, α πούμε, και δεν θα η κυβερνήτρια για παράδειγμα, και δεν με πιστεύει. Λέει ένα φίλο εδώ να έχεις μια σφεντόνια να το κατέβασε. Λέω αποκλείεται αυτό, αν το κάνει αυτό το πράγμα κάποιος θα το αναφέρουν στο ίντερνετ κάποιοι. Και ψάχνω στο ίντερνετ και, και βρίσκω στο YouTube, πηγαίνετε και δείτε. Στο YouTube είναι, λέει, drone στην παραλία της Θεσσαλονίκης που μιλάει στους oh. και Γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ε, και, ε, και το βλέπω σε το κάποιος, ας πούμε, το έχει δει. Στην παραλία που περνούσε πάνω από τη και μιλούσε στους περαστικού της παραλίας. Και έλεγε αυτά τα πράγματα, τα ηχογραφημένα. Mm. Και κάποιο το οτάβησε το κινητό του και το ανέβασε στο YouTube. Έτσι... Εισήχασα μήκε... ότι το, το είδατε και άλλοι, α πούμε, ότι δεν είναι δικό μου έτσι, ξέρεις... Έγινε θέμα, ας... έγινε θέμα για τον στιγμή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα. Εάν μα το έλεγες πριν από κάποιο καιρό... Ναι, ναι, ναι. Θα λέγαμε, είναι επιστημονική φαντασία, είναι science fiction, είναι επιστημονική φαντασία. Ναι, και την ψώνηση ο, ο, αυτός που το είδε. Κατάλαβες. Και, ο, και οτιδήποτε συμβαίνει τώρα τελευταία, το τελευταίο μήνα ας πούμε, και τα πράγματα που παρακολουθούμε αλλά και τα πράγματα τα οποία ζούμε, ε, άμα, το, άμα το λέγαμε πριν, όχι πριν από χρο, μερικά χρόνια, πριν από μερικού μήνες άμα το συζητούσαμε, άμα σας έλεγα ότι θα γίνουν τέτοια πράγματα, θα ακούγονταν επιστημονική φαντασία και όμως ζούμε Καταστάσει του ημορική φαντασίας Είναι σαν να ζούμε σε αυτέ τι ε, Doomsday ταινίες. πώ τα αποκαλύψουν. Το δείξανε, λέει και η Ράδιο Αρβίλα, μου λένε εδώ. Μα, με ακού? Ναι, ναι. Το δείξανε και η Ράδιο Αρβίλα. Να πούμε λοιπόν εδώ δύο λεπτά στου φίλου Παντελή, επιτρέψε μου. Μία μεγάλη καλησπέρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, στην παρέα μου, με τη μεγάλη εκεί στο Δημόκρητο, το φίλο μου και του υπόλοιπου. Και... Καλημέρα στου μακρινού φίλου. Καλησπέρα. Του πιο κοντινού. Και να πω. Του ταξιδιώτε που μα ακούνε. Και να πω εδώ. Μια... Χαιρετισμού μα από τον Αλμπίτο και από το Μυστικό Διαθμικό Σταθμό. Έτσι. Να πω και μία συγνώμη στην προηγούμενη εκπομπή και μέχρι πριν να ξεκινήσουμε τον Παντελή. Διότι κάναμε αλλαγή σερβερ, αγαπητοί φίλοι. Αλλάξαμε πλατφόρμα, κάναμε δοκιμέ κλπ. Και, και υπήρχαν κενά και μου λέγανε οι φίλοι ότι δεν ακούνε. Μετά ακούγανε, μετά δεν ακούγαν κλπ. Το θέμα έχει λήξει. Ένα και να πω και κάτι άλλο Έχουμε τέσσερι έκτακτε εκπομπές Μες στη βδομάδα αγαπητοί φίλοι αρχίζει γενωμένης από αύριο ε, Όταν τελειώσει η εκπομπή της Κουμπούνη Και πριν αρχίσει ο Βαζούρας Θα βγάλουμε τον κύριο Νότη Μαριά Τον πρώην Ευρωβουλευτή Την πέμπτη στις 10 Θα βγάλουμε τον Απολώνιο Αγαπητοί φίλοι Σημειώστε Και Παρασκευή στι 8 μετά το κύριο Κωνσταντόπουλο θα βγει ο πνευμονολόγος, καρδιολόγος ο φίλος μου, ο Γιαννουλόπουλος, ο Αντρέα, Είναι και ειδικό στο θέμα και θα μας πει νεότερα για το ζήτημα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Και στις 10 θα βγει ο Λιγερός, την Παρασκευή. Αυτά προς ώρας θα τα ξαναπώ και αργότερα, τα έχω κοινοποιήσει, θα τα αναρτήσω κλπ, Για τους φίλους που θέλουν να ενημερώνονται όπως και εγώ. Λοιπόν, παντελή, συνεχίζουμε. Έλα, με ακούς. Έλα, σε ακούω Γιώργο. Λοιπόν, Μου λέει ένας φίλο εδώ και ήθελα να το σχολιάσεις από την Αυστραλία, ο φίλος μου ο από το Σίδνεϊ. Ε, θεωρεί, λέει, ότι τα ντρόν, γιατί και εκεί έχουν θέμα τέτοιο, στηρίζονται στα 5G. Ξέρεις κάτι περισσότερο? Ε, όχι, δεν γνωρίζω από ντρόν, δεν έχω ασχοληθεί. Ναι, ναι. Ε, Είχα ασχοληθεί στο παρελθόν μέσω φύλων που είχαν αυτό το ενδιαφέρον με, με τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα αρο, και τέτοια. Αλλά ήταν άλλη τεχνολογία, ήταν η προηγούμενη τεχνολογία, όπω να λέμε, πριν τα ντρόν. Αν ναι. ε, το έχουμε το νου μα, να το τσεκάρουμε και εσύ βέβαια περαιτέρω, που ασχολήσε περισσότερο. Δεν νομίζω πάντω ότι χρειάζεται 5G για τα ντρόν. Ε, το κανονικό G που έχουμε, α πούμε, αυτό μπο... μπορεί, κά... μπορεί κάποιο να είναι συνδεδεμένο με το ντρόν και να βλέπει τι βλέπει τον ντρόν. Ναι, ίσως... ε, μην ξεχνάτε ότι τα drones σαν εφαρμογή υπάρχουν αρκετό καιρό τώρα πριν το 5G. Οπότε, ναι, ίσως νομίζω μοί, ότι είναι απαραίτητο. Μπορεί να εννοεί η δεύτερης γενιάς τεχνολογία και λοιπά και λοιπά, κατάλαβες. Κοίταξε τα drones έτσι και αλλιώς είναι το μέλλον εμπορικά. Ναι. Ήδη συμβαίνει, δηλαδή ήδη στην, ε, στην Αμερική ας πούμε το Amazon κάνει, πώ το λένε, ε, Αποστολέ με τρόνους Παραγκαίνεις κάτι από το Amazon και στο το φέρνει τρόν ε, Δεν αποκλείεται σε κάποια μέρη Στην Αμερική Να, να παραγκαίνεις και πίτσα Και να σου φέρνει και την πίτσα Ή τα Kentucky Fried Chicken και ό, Τέτοια ναι, πράγματα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Αλλά τα σίγουρα χρησιμοποιείται Και από couriers από τις Spidex Από διάφορες εταιρείε μεγάλες, αμερικάνικες Στην Αμερική παίζει Η, η Παραλαβές και αποστολές σε πολλές φάσεις γίνονται μεντρών προς τους πελάτες ας πούμε. Έχουμε να δούμε πολλά στη δεκαετία που έρχεται νόμιζω. Από τεχνολογικής απόψεως εννοώ. Έχουμε να δούμε πολλά. Οπότε τώρα το να χρησιμοποιηθεί για surveillance και τέτοια χρησιμοποιείται ήδη ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν κατεβαίνει να μιλάει στον κόσμο. <laughs> Αυτό ήταν το... Ούτε, ούτε έχει ας πούμε την κοιοδοσία. Λοιπόν. Ένα δρόνει κάποιες υπηρεσίε να πετάει έξω, έξω των μπαλκόνις να κοιτάει με την κάμερα τι κάνει μες στο σπίτι Λοιπόν να πούμε στους φίλους εδώ μιλήσαμε και συνοηθήκαμε τον Παντελή ε, θα είναι ελεύθερη συζήτηση να χαλαρώσει και αυτός γιατί να μην μονολογεί όπως κάνει σε σχέση με το σενάριο που έχει όταν κάνει την εκπομπή του και επειδή είναι και η τελευταία μέρα του Μαρτίου αγαπητοί φίλοι να πούμε καλό μήνα από τώρα μην ξεχαστούμε από αύριο Απρίλιος Μπαίνει. Ε, στο διάλειμμα που θα βάλουμε τώρα, δεν έχουμε σκαλέτα. Όποιο θέσει ερωτήσεις ο, ο Παντελής ξέρετε ότι στις 9.30 και στι 10 απαντάει με τη δική του αντίληψη. Λοιπόν, θέστε θέματα προ συζήτηση να περάσει το 2ωρο ευχάριστα και να συμμετέχετε κι εσείς Λοιπόν. Οκ. Okay, εκπέμπουμε στη συχνότητα. Άντωνε Κίνγκ, lost star. Έτσι. Πάμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα αγαπητοί φίλοι, εδώ στον Αλμπέντο 14com σε σύνδεση με τον Παντελήτο Γιαννουλάκη και το μυστικό διαστημικό σταθμό. Αγαπητοί 14, αλμπίντο14.com Μυστικό διαστημικό σταθμό Παντελή Γιαννουλάκη, στη σύνδεση. Είπαμε σήμερα να είμαστε χαλαρά όλοι, και εσεί εννοείτε και να συμμετέχετε στην κουβέντα. Μία ερώτηση. Είμαστε προ... σε επικοινωνία με τον Αλμπίντο14. Ακούει ο Γιώργος Ακούει, ακούει. Μία ερώτηση που έχει έρθει από ένα φίλο τώρα. Είναι πότε θα κυκλοφορήσει το νέο στρέιντ, ρωτάει ο φίλο μου ο Κώστας, το Ατωπαραλήμνη από την Κύπρο. Ε, το νέο ετοιμάζεται, ετοιμάζονταν αυτή την εποχή. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει σε λίγε μέρε. Έχουμε φτιάξει, γνωρίζουν οι φίλοι ότι έχουμε ένα πλήρω ανανεωμένο στρέιντ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τόσο ωραίο όσο ποτέ, α πούμε, πάρα πολύ ικανοποιημένο με την εικόνα του και με την παρουσία του και έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο τεύχος το οποίο έχει, δεν θέλω να σας πω τα θέματα τώρα όλα για να είναι λίγο έκπληξη πάντως μπορώ να σας πω δύο πράγματα ότι έχουμε μεγάλο αφιέρωμα για τον απικισμό του Άρη και έχουμε και συνέντευξη James Cameron Ω, oh, πολύ, καλό. πολύ καλό και άλλα θέματα τα οποία θα τα δείτε Ωραία, λοιπόν, επαναλαμβάνω στους φίλους η βραδιά είναι διαδραστική ό,τι ερωτήσεις έχετε για τον Παντελή κυρίως εννοείται εδώ είναι να απαντήσει θα περάσουμε τη βραδιά χαλαρά και για να μην... Αυτές εγκαλ... τις μέρες και τα 22 χρόνια ύπαρξης του του Στρέιντς Σαν χτες ήταν ρε Παντελή γιατί μου το θύμισες τώρα αυτό <laughs> Λοιπόν, ε, θέλω να ρωτήσω ευκαιρία δοθήσει. Ε, πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα Γίνεται ένας παγκόσμιος Παζουλισμός Φοβία Όχι άδικα βέβαια ε, Βλέπουμε να πέφτει Ο κόσμος κάτω σαν τα Από κάτι που δεν το βλέπει ούτε το μάτι Της καρφίτσας Άρα είμαστε ο αδύναμος κρίκος Επί τη γης φαντάζομαι Και λοιπά και λοιπά Συνομοσιολογία έχουν γίνει όλοι ειδικοί Στο διαδίκτυο κυρίω και Και εκτονώνονται τι απλά όλα στέκει, είναι το ένα που ρωτάω εγώ σε ένα Παντελή, και το άλλο, πια είναι η δική σου ε, κοσμοθέαση σε όλο αυτό. Τι ε, νομίζει εσύ. Όχι, βέβαια, είναι έτσι, γενικά όπω τώρα, εσύ καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση όλα αυτά. Δεν oh. 2, ούτε 10, ούτε 20 ετών. Ωραία, παιδί μου, εντάξει, ξέρει τώρα, συμπυκνωμένο. Θα προσπαθήσω, α πούμε, να, να πω δύο λόγια για αυτά. Να το κουβεντιάσουμε, δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω μονόλογο, δεν oh. κάνω κουβέντα. Όχι, βέβαια, ανέκει. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Εγώ πάντα πιστεύω ότι αυτή είναι η ατάκα που θέλω να εκπέμψω αυτή τη στιγμή είναι ότι τα πάντα ενώ, όταν ενώ τα πάντα ενώ τα πάντα τα πάντα, ό,τι βάζετε στο μυαλό σας για οτιδήποτε τα πάντα είναι μια μεγάλη παρεξήγηση ναι. οτιδήποτε γνωρίζουμε, οτιδήποτε παρακολουθούμε οτιδήποτε νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε νομίζουμε ότι το ξέρουμε και από πίσω του υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση σα το υπογράφω με το αίμα μου. Για τα πάντα. Αυτό ανακαλύπτει, το πρώτο πράγμα που ανακαλύπτει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεφεύγει από την πεπατημένη, ξεφεύγει από την καθημερινή του ρουτίνα και αρχίζει να ασχολείται με τη γνώση, αρχίζει να ασχολείται με την εξερεύνηση, με την έρευνα, με, την, με το στοχασμό, με το να διαβάσει πέντε πράγματα, να μάθει κτλ. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει είναι, είναι πώ τα πάντα είναι μια μεγάλη παρεξίδιση. Ναι. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Όλα τα ζητήματα έχουν το original τους, το αυθεντικό τους. Ναι. Πώς εγώ είμαι ο αυθεντικός παντελή για νουλάκης που μιλάω, πώς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το facebook, ναι. για παράδειγμα. Είναι ένα original πράγμα, το οποίο μια μέρα το ε, σκαρφίστηκε και, το, και έκανε όλη την διαδικασία που χρειαζόταν για να το δημιουργήσει ένας άνθρωπος. Και, και έχει μια αρχική original ιδέα το Facebook. Αφού τα original πράγματα ξεκινάνε με την αυθεντικότητά τους και καταλήγουν τελικά να διαστρεβλώνονται να μπαίνουν σε διάφορα έτσι σπασμένα τηλέφωνα να μπαίνουν σε διάφορες διαβολές παρακμές να χάνονται και λοιπά, και λοιπά, δημιουργώντα καθ' μεγάλε για το περί πρόκειται. Ναι. Όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα. Έφερα τώρα ένα πρόχειρο χαζό παράδειγμα τώρα με αυτό που είπα, έτσι. Μην το μετράτε και πολύ. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Και έτσι λοιπόν, λέω τώρα, α πούμε, να συνωμοσιολογήσουμε. Ναι. Και θέλω και για το ζήτημα που συμβαίνει αυτή την εποχή. Αλλά και μια και αναφερθήκαμε στη συνωμοσιολογία να τονίσω την παρεξήγηση που υπάρχει. Η συνωμοσιολογία, α πούμε για τη συνωμοσιολογία. Ναι. Η συνωμοσιολογία δεν είναι ατάκες. Η αληθινή, η original συνωμοσιολογία δεν είναι ατάκες, δεν είναι φήμες, δεν είναι μία παράγραφος που γράφει κάποιος στο ίντερνετ. Είναι ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένε θεωρίες είναι ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένε, έρευνες. Πώ το λένε, είναι μη συμβατικά ή αν θέλετε κάπωικά, ρεπορτάζ, ολόκληρα. Για να παρουσιαστούν κανονικά, ή, ή, για να παρουσιαστεί μια συνομοσιολογία, αν θα τη γράψει, θέλει ένα μεγάλο άρθρο, πολυσέλιδο ή ένα βιβλίο. Αν θα παρουσιαστεί σε μια εκπομπή, για παράδειγμα, θέλει μια ολόκληρη εκπομπή, μια συγκεκριμένη και λοιπά και λοιπά. Επομένως, όταν αναφερόμαστε ορίδινα, αλλά θετικά στη συνωμοσιολογία, δεν αναφερόμαστε σε ατάκε. Γιατί παρατηρώ γενικώς, στο ίντερνετ, στις συζητήσεις των ανθρώπων κλπ. ότι λέει κάποιο, ας πούμε, μια ατάκα και του λέει ο άλλο, «Είσαι συνωμοσιολόγος, είναι συνωμοσιολογία αυτό». Ναι. Απαντάει αυτός για να, για να υπερασπιστεί αυτό που είπε με δύο ατάκε. Το απαντάει ο άλλος για να τι ακυρώσει με δύο ατάκε. Αυτό το πράγμα δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι φήμε. Φήμε, ακριβώ. Οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε για κάποια φήμη. Έχουν ταυτίσει λοιπόν οι άνθρωποι και παίζει και όλα αυτή η ιστορία. Βλέπει τώρα, α πούμε, με κάτι sites του χελενικού χόξε, που ψάχνουν τι απάτε του ίντερνετ και ναι, όλα. Ναι, Στα ναι, ναι. μέσα κοινωνική δικτύωσης γίνεται μεγάλη φασαρία. Βάλετε η συνωμοσιολογία επίση από πάρα πολλού ανθρώπου που δεν ξέρουν περί πρόκειται. Επειδή κάποιο βγαίνει, α πούμε, λέει μία άποψη που δεν είναι συμβατική, που είναι περίεργη, κατευθείαν, α πούμε, βγαίνει κάποιο και του επιτίθεται και του λέει, μην μιλά για συνωμοσιολογίε. Αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα έτσι. Δεν πρέπει. Και ξέρω εγώ, κτλ. Και, και επίση υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι συνωμοσιολογούν, ότι αναφέρονται σε κάποια συνωμοσιολογία. Και ταυτόχρονα για αυτό το θέμα στο οποίο αναφέρονται, δεν μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό πάνω από δύο λεπτά. Δεν μπορούν να γράψουν γι' αυτό πάνω από μία παράγραφο. Mm. Ακριβώς επειδή δεν πρόκειται περί συνωμοσιολογίας. Το λέει και η λέξη. Συνωμοσιολογία σημαίνει να, να συζητάμε για μία συνωμοσία ή για τις συνωμοσίε. Η συνωμοσιολογία δεν είναι κάτι άκυρο. Θα ήταν κάτι άκυρο σε ένα φανταστικό κόσμο στον οποίο δεν θα υπήρχαν συνωμοσίε. Αυτός ο οποίος διαφωνεί με κάποια συνωμοσιολογία... Θα πρέπει να διαφωνήσει με την συγκεκριμένη συνωμοσιολογία με την οποία διαφωνεί. Όχι με τη συνωμοσιολογία εν γέννη. Διότι όταν διαφωνεί με τη συνω... συνωμοσιολογία γενικώ, είναι στην ουσία σαν να υποστηρίζει ότι στον κόσμο μα δεν υπάρχει καμία συνομοσία Αυτό ο άνθρωπο που το υποστηρίζει αυτό είναι ανόητο, αφελή, ανενημέρωτο και δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι Επομένω. Τώρα, για να μπορέσουμε να το δικαιώσουμε αυτό, θα πρέπει όταν αναφερόμαστε στη συνωμοσιολογία, στι συνωμοσίε, να μπορούμε να, να συζητήσουμε για μια συγκεκριμένη συνωμοσία, είτε είναι θεωρία συνωμοσία, είτε, είτε είναι μια αληθινή συνωμοσία την οποία καλούμαστε να επιχειρηματολογήσουμε περί αυτή κλπ. Θα πρέπει να είναι κάτι ολοκληρωμένο, δεν μπορεί να είναι μια ατάκα. Μια ατάκα δεν μπορεί να είναι συνωμοσία. Δεν μπορεί να λε ότι. Λέω μια χαζομάρα τώρα, έτσι. Σκαφίζομαι κάτι. Τον κορονοϊό τον φτιάξαν οι μασόνοι. Δεν ναι, είναι ο άλλο. <laughs> Αυτά είναι συνωμοσιολογία. Γιατί κάνει συνωμοσίε, ο κορονοϊό είναι κάτι φυσικό. Και οι δύο είναι βλακίε. Τι σημαίνει είναι κάτι φυσικό, δηλαδή. Για επιχειρηματολόγηση αυτό. Δεν μπορεί να σου το γράψει, να σου πει δύο κουβέντε για αυτό που λέει. Ο άλλο που έχει πει την ΑΤΑΚΑ, το φτιάξανε οι Εβραίοι, ξέρω εγώ, το κάνανε. Πε μα γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. πώ το κάναμε, τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Για κάναμε, Περίγραψέ μου. Δηλαδή, έρχεται κάποιο και μου λέει εμένα συμβαίνει αυτό κι αυτό. Και μου λέει ΑΤΑΚΑ και εγώ το ρωτήσω, δηλαδή και θα πρέπει να μου εξηγήσει, να κάτσω να ακούσω μια ιστορία. Στην ιστορία αυτή τώρα, αν μιλά για υπτάμενους ελέφαντες, θα του πω, εγώ ξέρεις, μα εγώ από ό,τι έχω παρατηρήσει, οι ελέφαντες δεν πετάνε. Θα πρέπει και γι' αυτό να μου πει μια ιστορία. Πώς γίνεται και πετάνε. Ε, εάν πετώντας πηγαίνουν σε μια χώρα την οποία δεν την έχω ξανακούσει, θα, πρέπει, θα, πρέπει, θα του πω, μα για αυτή τη χώρα στην οποία λες, αφού μου εξήγησε πώς πετάνε, εγώ δεν την έχω ξανακούσει αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να μου μιλήσει μετά για αυτή τη χώρα και πάει λέγοντα. Καταλαβαίνετε τι ναι, λέω. Ναι, πρέπει ναι, ναι, ναι. να είναι μια ολοκληρωμένη αφήγηση, λογική. Με επιχειρήματα, με τοποθετήσει, με γνώσει, με, με πληροφορίε. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν συνωμοσιολόγοι. Στην Ελλάδα για παράδειγμα οι συνωμοσιολόγοι οι οποίοι έχουν εμφανιστεί στην ιστορία τη σύγχρονη α πούμε τα τελευταία 30 χρόνια, ξέρω εγώ είναι τρει-τέσσερι. Η αληθινή συνωμοσιολογία. Δηλαδή, συνωμοσιολόγο, θυμάμαι για παράδειγμα, συνωμοσιολογό αληθινό ήταν, α πούμε, ο Αθανάσιο Τριγά. Που ναι. έκανε ο άνθρωπο συνωμοσιολογία. Ναι, το ξέρω. Εμπεριστατωμένη, μάλιστα. Α αν είχε δίκιο ή δεν είχε, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ήταν συνωμοσιολογία, original. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο Φουράκη έκανε συνωμοσιολογία. Καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δύο, τρει, τέσσερι original συνωμοσιολόγοι υπήρχαν. Τώρα. Τα πράγματα τα οποία συζητιούνται σε κάποιου σε κύκλου από ανθρώπου που είναι γνώστε, ακούγονται και από ανθρώπου κάποια στιγμή. Παράδειγμα, συζητάνε δύο γνώστε μεταξύ του σε μια παρέα για ένα ζήτημα, και ακούγεται κάποιο που είναι ανενημέρωτο για το ζήτημα το οποίο συζητάνε και δεν πολύ καταλαβαίνει και τι λένε. Μετά αυτό φεύγει από την παρέα αυτή. Το κάνω έτσι αυτό για να το καταδείξω. Φεύγει από την παρέα αυτή και έχει κρατήσει α πούμε τρει ατάκε που λέγανε παναλαμβάνει σε, σε κάποιου άλλου, κάνοντα τον έξωπο ότι κάτι ξέρει γι' αυτό. Ναι. Ότι ξέρει πράγματα που οι άλλοι δεν ξέρουν. Έτσι, ακριβώ. Λοιπόν, και ξαφνικά ξεκινάει μια συζήτηση, η οποία είναι εκ του μηδενό. Ο καθένα δίνει τα το δικά του, του κατέβει, φεύγουν από το θέμα, λένε άλλα πράγματα, το χαγίμα, κλπ. Και, και μετά όλο αυτό το πράγμα ονομάζεται στην ομοσιολογία. Είναι λάθο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το λέμε. Είναι παρεξήγηση. Υπάρχουν λοιπόν, λοιπόν συγκεκριμένε συνομωσιολογίες, συγκεκριμένες θεωρίες συνωμοσία που στην original αυθετική μορφή τους είναι εμπεριστατωμένε, είναι αληθινές. Άρα σε συνωμοσίε τις οποίες υποστηρίζουν ότι οι συνωμοσίε είναι αληθινές. Και ξεκινάμε να τις προσεγγίσουμε λέγοντας για να δούμε γιατί όντως υπάρχουν συνομωσίες. Καταλαβαίνεις ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. και έτσι πρέπει να είμαστε διερευνητικοί απέναντι σε μια τέτοια original Έκθεση, σε μια ορίτζνα τέτοια παρουσίαση, μια ορίτζνα τέτοια συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να το παρακάτω. Μια εύκολη ερώτηση που είναι προσωπική σου η απάντηση απολύτω. Εσύ ω Παντελή Γιαννουλάκη. Από πότε... το είπα τώρα, σαν εισαγωγή σε αυτά που με ρώτησε, α πούμε, έχω να πω και την yeah. άποψή μου για αυτά που με ρώτησε. Αλλά από... έτσι ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι, ένα φίλο ρωτάει, εσύ ω Παντελή Γιαννουλάκη, πότε βλέπει από όλα αυτά που μαθαίνει και αντιλαμβάνεσαι. Να τελειώνει αυτό το θέμα του εγκλεισμού τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Του εγκλεισμού. Ναι. Δηλαδή των αυστηρών μέτρων που έχουν πάρθει και είμαστε στα σπίτια μας. Ας πούμε, ναι, ξέρω, ναι, αλλά... ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ε, και δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό εγώ. Μπορώ μόνο να κάνω μια πρόβληση πάνω σε αυτά που μαθαίνουμε. Η ανακοίνωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα αυτά ε, ε, είπε ότι θα κρατήσουν μέχρι τις 6 Απριλίου. Ε, τώρα, πάει αν, βλέπω τώρα αν, αν κρίνω από το εξωτερικό, βλέπω προφούγού και κυβερνήσει άλλων χωρών που είχαν βάλει ας πούμε κάποια άλλα όρια χρονικά στι, στα, που βγαίνουν ας πούμε και θα επι, επιμονουν τα μέτρα. Ναι, και εδώ θα γίνει το ίδιο. Το πιθανότερο, ίδιο. λοιπόν είναι ότι δεν θα παίξουν μέχρι τι 6 Απριλίου κατά την αποψή μου, αλλά θα τα επιμεικίνουν. Τώρα μέχρι πότε θα μα πούνε. Ναι, ναι, και θα πηγαίνει Ναμίζω σαλαμάκι. Νομίζω ότι ο Απρίλιο είναι χαμένο. Και ο Μάιο στην Αγγλία έχουν πει: Τρει μήνε. Στην Αμερική γίνεται ο κακό χαμό. Η κατάσταση είναι σε έξαρση. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να μην πιάνουμε τον κορονοϊό. Θα έχει και μεγάλη κατάληξη όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να το, να το καταλάβουν οι άνθρωποι που μα ακούνε, να το πούνε και στου δικού του ανθρώπου, να είναι προετοιμασμένοι όλοι δηλαδή, ότι αυτή η φάση δεν είναι ένα διάλειμμα. Δεν είναι μια φάση την οποία. Έγινε κάτι, σαν να λέμε βρέχει, και επειδή βρέχει, καθόμαστε σπίτι μέχρι να σταματήσει η βροχή. Δεν ναι, παίζει ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε μπροστά. Παίζεται βέβαια ακόμα λίγο, είναι λίγο σχεδόν 50-50, αλλά νομίζω ότι θα φανεί τι επόμενε μέρε, ε, ακόμα πιο πολύ, θα πάει 60-40 κλπ. Ε, ότι είμαστε μπροστά σε πολύ πολύ μεγάλε αλλαγέ για τι κοινωνίε μα και για τον κόσμο όλο. Λοιπόν, Ολλανδία... Αυτέ οι αλλαγέ τώρα, όπω ακριβώ γίνεται αυτό το πράγμα και δεν το φανταζόμασταν ότι θα γίνεται πριν από δύο εβδομάδε, πριν από ένα μήνα, έτσι ακριβώ μετά από ένα μήνα θα υπάρχουν εκτό τέτοιε αλλαγέ, τι αυτή τη στιγμή ε, ο περισσότερο κόσμο δεν τις φαντάζεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε μετά. Ε, αυτό τώρα σηκώνει συζήτηση μεγάλη. Ναι, το να το κουβεντιάσουμε μετά. Ας πούμε, να το διερευνήσουμε πιο μπροστά, έτσι, όσο μπορούμε. Αυτό θα το κάνουμε Αλλά... μετά. Ναι, δεν θα ακούσω Αυτό το κουβέντα την κάνουμε μετά. Ο φίλος μου εδώ, ο Ρίωνα από την Ολλανδία, λέει Ιούνιο και βλέπουμε. Και στην Ολλανδία. Ιούνιο και βλέπουμε, λέει. Ε... Για, για την Ολλανδία ε... μιλάει. μιλάει. Αυτό από το πώς, δηλαδή αν θέλει κάποιο να το παρακολουθεί, ένα καλός τρόπος για να παρακολουθεί την κατάσταση γενικώ είναι... Για να μην μπερδεύετε πολύ με τα διάφορα ανακοινοθέντα, τα τοπικά, τα παγκόσμια, το ένα, το άλλο, την ειδησιογραφία, υπάρχει ένα ε, πάρα πολύ έγκυρο και πολύ καλό site στο Ιντερνετ που λέγεται Worldometers. Ναι. World Cosmos, ο, ο μικρόν, meters, μέτρα, μέτρηση. Ναι. worldometers.info Αυτό είναι ένα καταπληκτικό site το οποίο έχει γενικώ άπειρε μετρήσει. Με, μετράνε πράγματα σε αυτό το site με λίστες, με αριθμούς κλπ. Και και Οπότε έχει την καλύτερη μέτρηση περί της κατάστασης με τον κορονοϊό δηλαδή έχει με από ώρα σε ώρα όλες, όλα τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται από όλο τον κόσμο ναι. έχει δηλαδή για παράδειγμα άμα θα δεις το κοροναβάιρους κεφάλαιό του ε, έχει μια μεγάλη λίστα που λέει ποια χώρα είναι πρώτη σε κρούσματα ανά αναπτύσεις έχει πόσοι θεραπεύτηκαν ε, σήμερα, πόσα, πόσα καινούργια κρούσματα προστέθηκαν σε αυτή τη χώρα, πόσε θάνατοι προστέθηκαν κλπ. Και, λοιπά, και, λοιπά. και μπορεί έτσι να δει μέσα από αυτή τη λίστα και από τι αναλύσει που έχει κάτω με διαγράμματα και με λίστε άλλε, να μπορεί κατευθείαν μέσα σε πέντε λεπτά, α πούμε, να έχει την εικόνα τη κατάσταση χωρί να ψάχνεται, και ανά πάσα στιγμή να έχει την εικόνα. Παρατηρώντα λοιπόν αυτή την εικόνα στο World βλέπω εγώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ζενή του πράγματο. Το μόνο μοντέλο το οποίο έχουμε για να ελπίζουμε είναι η Κίνα. Ναι. Όπου είδαμε εκεί ότι το πράγμα διήρκησε περίπου δυόμισι μήνε. Εμεί είμαστε δηλαδή ακόμα από στον έναν. που μέχρι τώρα που οι Κινέζοι υποστηρίζουν ότι τελείωσε. Εμεί είμαστε ακόμα στον ένα, ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο πρέπει να, είμαστε τόσο, να δείχνουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στις ανακοινώσει των Κινέζων. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά είχαν χιλιάδε θύματα, ξαφνικά δεν έχουν κανένα. Έχουν δύο. 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο. Λοιπόν. Ε, μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτή η απότομη, γρήγορα έγινε η πτώση των αριθμών στην Κίνα που έφτασε στο σημείο να πει ότι έληξε το ζήτημα στην Κίνα. Λοιπόν, δύο ειδήσει έχουμε τώρα. Η μία είναι από το φίλο μου το Λεωνίδα, από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όπου λέει εδώ ότι μιλάει με το Τωρόντο με φίλους του, έμαθα κι εγώ από την Αμερική που έχω επαφές, ότι τα μαγαζιά που πουλάνε όπλα έκαναν sold out και πουλάνε μόνο μέσω ίντερνετ. Η μία πληροφορία είναι αυτή, η άλλη είναι ότι ο διευθυντής στην εταιρεία που δουλεύει του ανακοίνωσε σήμερα διάφορα τέλος πάντων σχετικά με την τροξακατάσταση και οι τραπεζίτες λένε στην Ιρλανδία πάντα αυτά ότι... Προς το... αυτά, που, από πού ο φίλος τα λέει αυτά? Από την Ιρλανδία. Ότι ναι, η τραπε... Και λέει ότι, ότι υπάρχει αύξηση στην πώληση των, στην αγορά των όπλων στην Ιρλανδία, Όχι, στον Καναδά. Στον Καναδά. Και στην Ιρλανδία. Ε, Αν θα ήταν στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, θα ήταν είδηση. Ναι. Στον Καναδά και στι ΗΠΑ υπήρχε πάντοτε πώληση και αγορά πάρα πολλών όπλων. Τώρα είναι sold out. πάρα πολλά σημεία και στην Αμερική και στον Καναδά μπορεί να αγοράσει όπλα όπω τη τσιγάρα. Ναι, οι ιδέα Μα ο καθένα θέλει να έχει ένα όπλο, καβάντα ναι. για ζήτημα survival, για ζήτημα να αυτοάμυνα ναι, ναι. κλπ. Οπότε δεν μου λέει, μου λέει κάτι αυτό. Του... Αν γινόταν στην Ευρώπη, θα ήταν είδηση. Ναι, το άλλο λέει ότι οι τραπεζίτες στην Ιρλανδία του ενημέρωσαν στην εταιρεία του κλπ. ότι τα πράγματα θα, στερο... θα σταθεροποιηθούν προ το τέλο του έτου. Ναι, προφανώ αναφέρονται στην. Τι ε, αισιόδοξες κορονοϊ. προβλέψεις τους για την οικονομία θεωρούν δηλαδή ναι. ότι θα, όλο αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την οικονομία στο οποίο, το οποίο κάποια στιγμή θα κάνει το πλήγμα, το θα σταματήσει και μετά αυτοί θα πέσουν στα γιατρία από πάνω, το θεραπεύσουν και λέει μέχρι το τέλος του χρόνου να το έχουμε ναι, ναι, ναι. αλλά αυτές είναι οι αισιόδοξε σκέψεις τους ε, το πράγμα εδώ είναι πιο περίεργο από αυτό που νομίζουν αυτοί όντως όντως ένας άλλος φίλος εδώ λέει στην Ουγγαρία τα σήκωσαν όλα, μάλλον εννοεί τα σούπερ μάρκετ γιατί έχουν αδειάσει τα πάντα και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Αυστραλία που ξέρω, που μου λένε, δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μπανικό και αυτό θα γίνει και εκμεταλλεύσιμο από του ειδικού, το αντιλαμβάνεσαι και εσύ και όλοι. Λοιπόν, προτείνω ε. να πάμε ένα διάλειμμα γιατί έχει έρθει μια άλλη ερώτηση να αλλάξουμε θεματάκι να πάμε σε άλλα θεματάκια από αυτά που ασχολήσεις εσύ κυρίως. Είναι πολλά αυτά που περιμένουμε και κατα έτσι όλο αυτόν τον καιρό ας πούμε θα προσπαθούμε να τα ανοιχνεύουμε, να τα συζητάμε, έτσι, έτσι, να έτσι. γράφουμε για αυτά, να μιλάμε για αυτά. Έτσι. Ε, στα πλαίσια της λογικής βέβαια, στα πλαίσια του να μην τέλος πάντων πανικοβάλουμε και χωρίς λόγο τον, τους ανθρώπους, πούμε. γιατί και αυτή η ιστορία που λες, που λένε ότι αδειάσαν τα σούπερ μάρκετ. Είναι καθαρά θέμα πανικού. Δεν υπάρχει έλλειψη κάποιου προϊόντο. Όντω, όντω. Αυτό είναι μόνο πανικό. Οπότε, να μην ανησυχεί ο κόσμο ότι επειδή άδεια στο σούπερ μάρκετ μετά δεν ξανά έχει προϊόντα. Τα οπότε, πο... να πάνε όλοι να σου πούνε τι θα πρωτοπάρουν όπω το, το κάνανε την γελιότητα με τα χαρτιά υγεία. Λοιπόν, να ενημερώσω εδώ του φίλου και να πάμε να μου σκιωτιάσουμε, αγαπητοί φίλοι. Για αυτόν τον λόγο, έχω τέσσερι εμβόλοιμε εκπομπέ αρχή γεννομένε από αύριο στι 10.00. Μεταξύ κουμπούνι και βαζούρα θα βγει ο Νότσο Μαριάς, ο πρώην Ευρωβουλευτής, αύριο Τετάτη. Την Πέμπτη στις 10 θα βγει ο Απολώνιος, ο αγαπητός σε όλους. Την Παρασκευή στις 8 θα βγει ο καρδιολόγος, πνευμονολόγος, ο φίλος μου, ο τεράστιος αυτός Έλληνας, ο Γιαννουλόπουλος, ο Αντρεάς. Και θα ακολουθήσει στις 10... Ο Νίκος Ολυγερός από τη Γαλλία. Αυτές είναι οι τελευταίες εμβόλυμε εκπομπές, οι άλλες λειτουργούν κανονικά. <ύ novellia> λοιπόν, Παντέλη, πάρε μια ανάσα, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάνε ερχόμε. Θα αγαπητοί φίλοι, εδώ... Στέλνουμε τα μουσικά μας μηνύματα από το μυστικό διαστημικό σταθμό για τους συνταξιδιώτες μας. τα ακουτε ακούτε. Έτσι. Albedo14, λοιπόν, Αγαπητοί φίλοι, αλπέντο 14, τελία, έχουμε μία σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό για τον Παντελή του Γιαννουλάκη απόψε το βράδυ, 31 Τρίτου 2020 πάει ο μήνας αγαπητοί φίλοι, ο καιρό περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ε, Παντελή με ακούς. Αντί το 14, ακούει μυστικό διαστημικό σταθμό Ακούει καθαρά, ακούει καθαρά Ρότσε, Ρότσε λοιπόν, έχει Έλα έρθει... Γιώργος, ακούω και εγώ ρότσε. Έχει έρθει μία ερώτηση από ένα φίλο μας Από τη Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη Ο οποίος ρωτάει τα εξή Σχετικά με την τεχνολογία των Γερμανών Για την κούφια γη Τι μπορούμε να πούμε Παύλα, τι γνωρίζουμε Μέσα στις σκοτεινές σπηλιές Βρίσκονται νυχτερίδες. Υπάρχει περίπτωση να ανοίχτηκε καμία αρχαία σπηλιά που δεν έπρεπε να ανοίξει και όλο αυτό σχετίζεται με τον κορονοϊό το θέτει ως υπόθεση δική του. Ναι, <laughs> κάνει, κάνει ας πούμε αλλά αυτό λέγεται το πέταξε, πέταξε ωραία ναι. και τα πάντα είναι λογοτεχνία όσα γράφονται δηλαδή και το δοκίμιο είναι λογοτεχνία και το ρεπορτάζ είναι λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου λογοτεχνία λοιπόν αυτό που λέει ο φίλος μας λέγεται ακροβατικός συλλογισμός έτσι ε, δηλαδή συνέδεσε τώρα ας πούμε την ε, Κουφιαγή με τους Ναζί που όντως έχει κάποια σύνδεση ε, και σου λέει νυχτερίδε, σπηλιές άρα Κουφιαγή, άρα μήπως είναι νυχτερίδες με κορονοϊό από την Κουφιαγή <laughs> προφανώς προβληματίστηκε ο φίλο μας και είπε ότι πώς είναι δυνατόν λένε το ήρθε από τις νυχτερίδες γιατί οι νυχτερίδες πιο πριν δεν το είχαν και ξαφνικά το έχουν και έκανε τη σκέψη προφανώς με τον ακροατικό αυτό συλλογισμό Έτσι. ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιες νυχτερίδες οι οποίες εμφανίστηκαν από κάπου αλλού α πούμε να μην ήταν διαθέσιμες ναι. και έκανε το, τη σκέψη αυτή το μαντεύω δεν ξέρω μα πει αυτός ε, αλλά ναι κοίταξε υπάρχει μια σύνδεση με την κούφια, η Κούφιαγή τα έχω γράψει, έχω γράψει δύο βιβλία για την Κούφιαγή εγώ έχω κάνει την εισήγηση του ζητήματος στην Ελλάδα Σωστά. το πρώτο μου βιβλίο για την Κούφιαγή ήταν το 1997 το βιβλίο Κούφιαγή και η συνέχεια του ας πούμε το 2004 το βιβλίο μου ίσοδος στην Κούφιαγή εκεί λοιπόν αν κάποιο έχει διαβάσει ή θα διαβάσει κάποτε τα βιβλία αυτά ε, έχω όλες τις λεπτομέρειες για τη σύνδεση που, στην οποία αναφέρεται. Ο φίλος μας Τώρα, με δύο λόγια, επειδή είναι κατάλαβε το ζήτημα. Θεωρητικό. Ναι, αυτό πρέπει. Ναι. Κάπως ασχοληθεί, δηλαδή. Ναι, ε, με δύο λόγια, αν θέλει να το πούμε, αυτό που συμβαίνει η σύνδεση. Μετα... καταρχά, να πούμε πρώτα για τη σύνδεση και μετά για τι εταιρείε που λέει. Ναι. Η σύνδεση η κουφιαγή και ναζί έχει να κάνει με το εξή. Ε. Σας συνιστώ να δείτε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν υπάρχει στο ίντερνετ, εγώ το έχω σε ένα DVD box. Ε, υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του BBC, υπάρχουν βέβαια πολλά ντοκιμαντέρ, πολλά τέτοια πράγματα, απλώς αναφέρω αυτό επειδή είναι του BBC, που λέγεται The Occult History of the Third Rise, δηλαδή η αποκρυφιστική ιστορία του Τρίτου RISE. Εκεί αυτό είναι μια καλή εισαγωγή για να δει κάποιος το οποίο δεν γνωρίζει λεπτομέρειες πως οι θεωρητικοί μαζί της εποχής βασίζονταν σε ένα μεγάλο κίνημα. Ε, ένα, πώς το λένε έτσι, κάπως αρχαίων αντιλήψεων, revival που είχε γίνει στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα από διάφορες ομάδες, ρεύματα, αδελφότητες, clubs και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν αυτοί που εμπνεύσαν τις θεωρίες που είχαν υιοθετήσει οι, οι Γερμανίες, οι οικοσοσιαλιστές. Όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων οι ενημερωμένοι από αυτούς. μέσα τους σίγουρα και ο ίδιος ο Χίτλερ και η συναυτό. Αυτοί λοιπόν ήταν οι άριο του Λαντς φον ήταν ο Γκουίντον ήταν Λιστ, ήταν διάφοροι ε, στοχαστέ που είχαν προηγηθεί οι οποίοι είχαν ε, μεγάλο κόλλημα, μεταξύ άλλων, με την κούφια γη. Και έτσι λοιπόν, ε, περνώντας τις διάφορες πεποιθήσεις τους τους ε, ναζί τους οποίους αναφερόμαστε σήμερα, ε, πέρασαν και τι αντιλήψει τους περί κούφιας γης. Ναι. Πίστευαν δηλαδή, ότι πολλοί από τους ναζί πίστευαν ότι η γη είναι κούφια και ότι υπάρχει ένας προηγουμένος πολιτισμός μέσα στη γη από υπερανθρώπους mm. και είχαν ε, ε, μια υπηρεσία... Τον ΕΣΕΣ που λεγόταν Ανενέρμπε, που ήταν η υπηρεσία που ασχολούνταν με την παράδοση, την κληρονομιά της γνώσης, με την αρχαιολογία, με την ιστορία, με έρευνε κλπ. Αυτοί πηγαίναν στο Θιβέτ. Αυτοί βρήκανε πολλά από τα πράγματα τα οποία είναι γνωστά στην κεντρική και νότια Αμερική. Τα έχουν βρει αυτοί, όπω για παράδειγμα το Πουέρτα Ντελσόλ, την πύλη του Ηλίου. Την έχουν ανακαλύψει η Ανενέρμπε, τον ΕΣ ε, ήταν σε όλο τον κόσμο αυτοί και κάνανε έρευνες ε, ψάχνανε για την Ατλαντίδα τα υποβρύχια τα γερμανικά τα U-boats τα οποία γυρνούσαν σε όλο τον Ατλαντικό ε, το λέω έτσι σαν μια λεπτομέρεια ένα δείγμα δηλαδή ε, πολλά από αυτά ήτανε ε, είχαν και την αποστολή να χαρτογραφήσουν το βυθό του Ατλαντικού ωκεανού για λογαριασμό της Ανενέρμπε να εντοπίσουν την Ατλαντίδα και άλλα πάρα πολλά Αυτό είναι και ο λόγος που. Προσέξτε το αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αριστεροί διανοούμενοι τη εποχής μας οι mm. ενημερωμένοι που τα γνωρίζουν πάνω κάτω αυτά μόλις πας να μιλήσεις για UFO για Ατλαντίδες για αρχαίους πολιτισμούς χαμένους για τέτοια πράγματα σε λένε ότι είσαι ακροδεξιός, ότι είσαι ναζί ότι είσαι φασίστα. γιατί αυτή είναι μια η λιστικής προσέγγιση τη πραγματικότητα. Δεν δέχονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν δέχονται καν τη μεταφυσική κλπ. Οπότε, να ασχολήσει με αυτά, σε ταυτίζουν με τους Ναζί, Ακριβώς επειδή ασχολούνταν με αυτά. Και έχουν τη φοβία ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα είδο γοητεία, α πούμε, η οποία θα αναβιώσει, α πούμε, αν κάποιο ενημερωθεί περισσότερο και τα μάθει και αυτά με του Ναζί θα ε, ε, ε, ξαναγεννήσουν μια γοητεία για αυτά τα ζητήματα πούμε, εγώ, και θα επιστρέψει ο ναζισμό και διάφορα τέτοια χαζά, τα οποία είναι φυσικά συννομοσιολογία. Όπω η είναι το να κάποιοι να καταγγέλνουν του συνωμοσιολόγου ότι είναι εναντίον του, διότι υποστηρίζουν και αυτοί με τη σειρά του τουλάχιστον μία συννομοσία. Ότι, ότι υπάρχει η συννομοσία των συνωμοσιολόγων να ξεγελάνε τον κόσμο. Ακριβώς. Άρα είναι και αυτοί οι συνωμοσιολόγοι που είναι εναντίον των συνωμοσιολόγων. Έτσι. Λοιπόν, ε, όλα αυτά και άλλα φαινόμενα υπάρχουν και είναι ε, το background, το παρασκήνιο σε διάφορε συγκρούσει που γίνονται ε, για αυτά τα ζητήματα. Παρένθεστα, αυτό την κλείνω. Ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ε, είχαν λοιπόν αυτέ τι πεπιθήσει. Ανάμεσα τώρα σε αυτέ τι πεπιθήσει, κάναμε διάφορε αποστολέ. Η ανενέρμπε. Οι ΑΝΕΠΕ τώρα δεν ήταν στρατιώτες, ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν διανοούμενοι των ΕΣΕΣ, ας πούμε, μορφωμένοι πολύ, επιστήμονες κλπ. Κλ. Και στις αποστολέ αυτές υποστηρίζονταν από, από το στρατιωτικό τμήμα των ΕΣΕΣ ή από άλλα τμήματα του στρατού, ή του ναυτικού κλπ. Οπότε πήγαν, ας πούμε, για παράδειγμα στον ακτικό κύκλο αναζητώντας τη Θούλη, ε, οργάνωσαν μία έρευνα περί γης... την οποία ταυτίζανε με τις, με τις παραδόσεις και τις αναζητήσει τους... περί της ε, θεωρώντας ότι ο αρχαίος χαμένος πολιτισμός της υπερβορίας... αποστήρθηκε στην κούφια γη ή προερχόταν από την κούφια γη. Και έτσι λοιπόν ονόμασαν τις έρευνε του ανά την Βόρεια Ευρώπη και μετά, ανά την Νότιο Ευρώπη... όταν, ε, όταν εξελίχθηκαν οι κατοχές στην Νότιο Ευρώπη... «Επιχείρη τα πλαίσια μάλιστα της επιχείρησης υπερβορία ήρθαν και στην Ελλάδα άνθρωποι τους ανενέμπε και πήγανε σε συγκεκριμένα μέρη ερευνώντας την ιστορία κουφιαγί. Τα αναφέρω αυτά στα βιβλία με λεπτομέρειες. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο ας πούμε ξέρω εγώ, το οποίο όμως ήταν διανοούμενο πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο επηρέασε τα πράγματα ιδιαίτερα. Ήταν σαν να λέμε ρε παιδί μου οι άνθρωποι που τα ψάχναν αυτά και ε, είχαν και μια φωλιά να του υποστηρίζει, να του χρηματοδοτεί ή να του ενισχύει, α πούμε, σε αυτό που ήταν η ανενέργεια των μεσέ. Κατάλαβε. Όπω ακριβώ υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπήρχε παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. δεν μπορούσαμε να κάνουμε ταινίε στην Ελλάδα. Να σε... Δεν μπορούσε να βρει λεφτά για ταινίε. Έπρεπε να, να, να και... καταθέσει κάποιο σενάριο και το project σου στο ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, το οποίο ήταν κρατικό και να συγχρηματοδοτήσουν αυτοί. Επειδή όμω αυτό το είχε φτιάξει το Πασόκ εκείνη την εποχή, έπρεπε Αν έξω, να συγχρηματοδοτήσει. Κίνητρα να κάνει για ταινία για τη Χούντα, για τον Εμφύλιο, για τέτοια πράγματα, και γι' αυτό υπάρχουν και τόσε πολλέ ταινίε τέτοιε. σε επειδή ήταν αδικό του. Ναι, ναι. Και σε ενισχύανε. Και έτσι λοιπόν γέμισε ο ελληνικό κινηματογράφο με ταινίε τέτοιε. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν, φανταστείτε. Υπήρχε ας πούμε, και στην εποχή για την οποία μιλάμε, όπου υπήρχε η ανενέρμπε, όπου αν ασχολούσαν με κάτι περίεργο, πήγαινε του κατέχνετε σε ένα project και σε ενισχύαν, σε χρηματοδοτούσαν και μπορούσαν να φτάσει μέχρι το σημείο να γίνει μέλο τη ανενέρμπε και να συμμετέχει σε αποστολέ για το project σου. Λοιπόν, επειδή πέφτουν ερωτήσει στην θα ήθελα την παράκληση να σου κάνω να είσαι πιο συμπυκνωμένο, κατανοητό πάντα, εσύ το ξέρω, ε, για να. Σου θέσω δύο-τρει ερωτήσει που έχουν έρθει ακόμα. Η μία είναι. Συμφωνώ, αλλά δυστυχώ όμω, εγώ δεν κοροϊδεύω του ανθρώπου που με ακούνε. Εννοείται. μια σοβαρή ερώτηση. Εννοείται, θέλω αλλά... να απαντήσω όσο πιο σοβαρά γίνεται, ε... ορισμένα θέματα δεν λέγονται με δύο λόγια. Εννοείται, αργότερα. με χίλια λόγια και εγώ αντί να το πω με χίλια, τα λέω με δέκα. Εντάξει, και δύο το... δεν γίνεται Εννοείται, το κοινό εδώ γουστάρει. Είναι πάρα πολύ σοκορμό μέσα. Είναι ότι είμαστε όλοι μέσα μια μεγάλη παρέα να τη βγάλουμε. Τώρα τη βγάλουμε αυτή την ιστορία με, να... να πω μόνο για να μην δυσαρεστήσουμε το φίλο. Αυτή την ιστορία με τι που είπε. Ναι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με κούφια γη. Τέλο πάντων, δεν μπορώ το ξέρω εγώ. Εν περιπτώσει. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με το ζήτημα. Θεωρητικά το έχει. Αντίθετα, έχει σχέση με το γεγονό ότι το 2015. Ναι. Ε, επιστήμονες ε, κάνανε μια δημοσίευση μάλιστα στο, στο έγκυρο και μεγάλο επιστημονικό περιοδικό Nature ότι δημιούργησαν μια μετάλαξη εργαστηριακή του κορονοϊού SARS σε συνδυασμό ναι. με ε, ιό νυχτερίδων το 2015 και δημιούργησαν ένα νέο κορονοϊό που είναι αυτός ο κορονοϊός που τους ξέφυγε τώρα. Και λέει τώρα αυτό δεν είναι για απάντηση. Μάλιστα εκείνη την εποχή το 2015 είχε ξεσηκωθεί και η επιστημονική κοινότητα και ε, είχε ας πούμε ανακτήσει γιατί η επιτροπή βιοητική τη Κίνα είχε επιτρέψει να γίνει αυτή η έρευνα. Γιατί αυτά περνάνε από μια επιτροπή που λέγεται επιτροπή βιοηθική παγκοσμίω, κάθε χώρα έχει μια δική τη, ναι. μεγάλε χώρε τουλάχιστον. Ναι. Και είχαν επιτρέψει ας πούμε, να γίνει αυτό το πράγμα το οποίο ήταν πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα που έγινε. Στο πολύ, σε ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο που είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου, στο Wuhan τη Κίνα το 2015. Χωριό που φαίνεται κολαόγομαι και παλιά. Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Ο κόσμο το έχει τούμπαν και μη σκρυφό καμάρι. Λοιπόν, μία άλλη συμπληρωματική επάνω στην κουβέντα που έχει έρθει από το φίλο με τον Αναστάσιο λέει αυτό ο ιό μπορεί να μην τίναξει την ανθρωπότητα στον αέρα, αλλά ο επόμενο, ο 20 α πούμε, θα το κάνει. Το κρατάμε κι αυτό. Λοιπόν, η φίλη μου η θείατυρα εδώ λέει το εξή Εάν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια ιδανική κοινωνία και συνέβαινε αυτό που συνέβη, πώς θα ήταν η αντίδραση των άνθρωπων. Ε, δεν έχουμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε εργαλεία, δηλαδή δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να είναι και ιδιαίτερα διαφορετική η αντίδραση από κοινωνία σε κοινωνία, είτε είναι πολύ εξελιγμένη, είτε είναι πολύ πολιτισμένη, είτε λιγότερο. Ε, ο μόνο τρόπο για να μπορέσει να μυθεί σε μια τέτοια φάση είναι αυτό: η κοινωνική απόσταση, η καραντίνα κλπ. Ελπίζοντα το μάγο τη φυλή ή στο Θεό ή στου επιστήμονε ή ξέρω εγώ σε ποιου θα ασχοληθούν, α πούμε, για να μα σώσουν ε, για να βρουν κάποιο φάρμακο. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία. Δεν έχει διαφορά ιδιαίτερη από κοινωνία σε κοινωνία. Ο φίλο μου ο Ρίωνα από το Άρνεμ τη Ολλανδία, το λέω επίτηδε εγώ εσένα τώρα, αυτό αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω. Μου λέει να σε ρωτήσω Ακούγονται κάποιοι ήχοι λέει Σαν σάλπιγκες Έπαθα το θάνατο της Αλεπούς Όταν το έζησα Και έχει γίνει χαμό στο YouTube Με το θέμα αυτό Αυτός δηλαδή ε, θε, εννοεί Στην ερώτηση που κάνει Ότι το έχει υποστεί και ο ίδιος Τι μπορεί να είναι ναι. ε, Τίποτα Τίποτα, τίποτα δεν είναι είναι απλώ μία φήμη. Απηλή... Δηλαδή, είναι, ξεκινάει από κάποιου οι οποίοι θεωρούν ότι ζούμε γεγονότα τα οποία έχουν προβλεφθεί στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι. Και επειδή στην αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρεται σε, ε, σάλπισμα, στο πρώτο σάλπημα, στο δεύτερο σάλπημα, στο τρίτο σάλπημα. Αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη προσέγγιση λένε ότι ακούγονται οι σάλπηγε τη Αποκάλυψης του Ιωάννη. Ναι, αλλά αυτός λέει Αυτό... ότι έχω ακούσει δύο φορές. Τώρα, για οι παράξ αν θυμάμαι καλά, θα στα τέλη τη δεκαετία του 80. Στο περιοδικό στρέντζ έχουμε κάνει τουλάχιστον... στο μακρινό παρελθόν, σαν να λέμε στο στρέντς 30, στο στρέντς θεωρώ εγώ 46. Έχουμε κάνει άνθρα, σούμε, για αυτούς τους περάξελους ήχους που ακούγονται αυτό. Δεν είναι τίποτα. Να μην ανησυχεί κανένας κτλ. Και, και είναι μια συζήτηση εκ του μηδενός που γίνεται. Ναι. Ε, μάλιστα, απόδειξη είναι... Ότι αφού γίνονται τόσο πολλοί και τόσο πολλοί έχουν δορυβηθεί όλοι που ακούγεται από παντού και τα συζητάνε παντού στο YouTube, γιατί δεν μα παίζουν και μια ηχογράφηση κάποιον. Δηλαδή, κάποιο που ανεβάζει το θέμα αυτό στο YouTube, γιατί δεν ανεβάζει και μια ηχογράφηση. Σε κάποιον που έτυχε δεν μπορεί, όπω μιλάμε για τα UFOs και υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που τα έχουν φωτογραφήσει, βιντεοσκοπήσει κτλ. και, τα... και μπορεί να τα δει. Σε σημείο μάλιστα να αμφιβάλλει κιόλα, άμα είναι τόσο πολλά, λε τα και λοιπά και λοιπά. Εδώ πού είναι αυτέ οι ηχογραφίε με τι άλπηγε, ναι, ε, στο μυαλό άλλη... Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι απλώ μια φημολογία πάνω στην οποία μπορούν να πούν κάποιοι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, μπορούν να πούν κάποιοι δύο ατάκε, τι λένε αυτέ οι δύο ατάκε, λένε και κάποιοι από όσου την και κάνουν κουβέντα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ο φίλο μου ο Μεσόδομο ή Μεσοτυχία, όπω τον αποκαλώ εγώ για να γελάμε, μου λέει να σε ρωτήσω το εξή. Υπάρχει ένα θέμα μεταξύ του ιδίου και του γιατρού του. Εγώ λέει, του λέω ότι ακούω φωνές, ότι μου μιλάνε και μου λένε πράγματα που με αφορούν, πρόσεξε, που, ναι. που με αφορούν, πράγματα στα οποία έχω εμπλακεί, πάυλα γεγονότα δηλαδή εννοεί, και ο γιατρός του λέει ότι τρελάθηκε. Τι από τα δύο συμβαίνει, ναι. εκτός το ότι είναι τρελό επειδή ακούει Αλμπέντο. Αυτό το βάζουμε στην άκρη. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, παλιό θέμα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με όλα αυτά τα περίεργα ζητήματα. Ε, είναι όντως ένα από τα διαπιστωμένα, επανειλημμένως, σοβαρότατα συμπτώματα της χιζοφρένειας. Ναι. Και οι γιατροί το γνωρίζουν αυτό με μεγάλες λεπτομέρειες, με αμέτρητες υποθέσεις, τις οποίες έχουν πρόσβαση και, και στατιστική κτλ. Και ναι. Οπότε, για αυτόν τον λόγο, όταν ακούνε τέτοια πράγματα... Το ταυτίζουν κατευθείαν με αυτά τα πολύ σοβαρά συμπτώματα τη χιζοφρένεια. Πώ αποδεικνύεται τώρα, αν είναι όντω σύμπτωμα σχιζοφρένεια ή όχι, η χιζοφρένεια και άλλα συμπτώματα. Σοβαρά. Ωραία. Τα λοιπόν... οποία δεν παραβλέπονται. Για <χω> ματάχη, πά στο γιατρό. Λε κάτι, έχω κάτι μου συμβαίνει. Άλλη μία ερώτηση. Ή το λε στου δικού σου ανθρώπου, άμα τα έχει χαμένα τελείω. Άλλη το μία... βλέπουν οι άλλοι. Και έτσι λοιπόν δεν είναι ένα πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί κανένα να έχει, α πούμε, για παράδειγμα. Ένα σύμπτωμα τη σχιζοφρένεια. Ή έχει σχιζοφρένεια ή δεν έχει. Το θέμα είναι πόσο εξελιγμένη είναι και πόσο βαριά είναι τα συμπτώματα. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε. Και έτσι λοιπόν ο φίλο μπορεί να το καταλάβει, <χ> το ίδιο και ο γιατρό του, αν έχει και τα άλλα συμπτώματα τη σχιζοφρένεια ή τέλο πάντων κάποια από αυτά, τότε αυτό συνηγορεί ότι είναι ενδεχομένω να βρίσκεται στο ξεκίνημα μια σχιζοφρένεια. Να πούμε εδώ τώρα ότι η σχιζοφρένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται σε νεαρά άτομα. Ναι. Είναι λιγότερε πιθανότητες πιθανότητε δηλαδή, να πάσχει, πάσχει κάποιο από όταν είναι μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, άλλη μία και πάμε διάλειμμα. Ε, ο φίλο μου. Και να πω σε αυτό εδώ: Α. Ότι μπορεί να είναι δηλαδή κάποιο μυστήριο φαινόμενο, αλλά μην αδικεί. Για να μην πρόκειται για σιζοφρένεια. Αλλά δεν μπορεί να αδικεί στο γιατρό του που το βλέπει έτσι. Και ναι. μπορεί να το καταλάβει και αυτό και ο γιατρό, αν είναι και άλλα τα συμπτώματα. Ωραία, πάντω ο Ρίωνας ο φίλος μου επειδή έχει το βίο μου αυτό δύο φορές μου λέει δεν είμαι ηλίθιος, το έζησα ο ίδιος, τέλο πάντων Και εγώ το έχω ο ποιος Λοιπόν, πάμε στην Κέρκυρα στο Γιώργο το φίλο μου ο οποίος λέει νομίζω μας έβαλα να ζούμε την πρόβα γενεράλε για το main event που πρόκειται να ζήσουμε στο πρόσφατο μέλλον Ποια η άποψη σου Έχουμε να εκπέμψουμε ένα κομμάτι από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για αυτή την πρόβατζενεράλε που λέει ο φίλος μας αν έχει κάποια βάση. Ναι, ενδιαφέρουσα η έρευνα. Έτσι λοιπόν, αίσθηση. εκπέμπουμε από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό When the man comes around. Για να είμαστε και στο κλίμα. Έτσι. Πάμε. And There's a man going round taking names And he decides who to free and who to blame Everybody won't be treated all the same There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm Will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wigs The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks Till Armageddon, no shalom, no shalom Then the father hen will call his chickens home The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still.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 a born and summer dying, it's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree, the virgins are all trimming their wicks, the whirlwind is in the thorn tree, it's hard for thee to kick against the pricks. Εδώ μας το λοιπόν από τη φίλη αλπίντο14.com Σήμερα έχουμε σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό να χαλαρώσει και ο κυβερνήτη και η συγκευευευευευευευευεύητριά του Βεβαίω, κάθε Τρίτη δύο ώρε κάνει το πρόγραμμα μόνο του. Λοιπόν, ε, να θυμίσω στου φίλου πάλι και να ευχαριστήσω που είναι πάρα πολλοί φίλοι μέσα και οι ερωτήσει έρχονται βροχή. Α, μισό λεπτό να δω κάτι εδώ. Θέλω να ρωτήσω. Εντάξει, όταν μεσόδομαι μετά θα το πούμε αυτό. Να πω στους φίλους, γενικά το λέω αυτό, δεν έχω την άποψη ότι σημαίνει. Βλέπω το chat ότι αν διαφωνεί κανεί σε σχέση με την ερώτηση την απάντηση του Παντελή είναι θετικό διότι ο Παντελής όπως ξέρετε όλοι, ο Τζοναθαν Μπράιτ ο φίλος μας ο οποίος θα είναι σύντομα εδώ και ήταν και συνεργάτης στο Strange πάρα πολλά χρόνια με τον Παντελή και ο πρόσφατα ο αδερφός μας, ο πρώτος διδάξα, ο Μπαλάνος, είναι οι γετες το λέω έτσι περιφραστικά τώρα εγώ, του παράξενου στην Ελλάδα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση καμία ερώτηση ας είναι και η πιο περίεργη μπορεί να έχει τεθεί ποτέ. Το λέω έτσι εγώ, δική μου είναι η κατάθεση αυτή και να θυμίσω ότι επειδή μπαίνει πολλής κόσμο μέσα, η εκπομπή, αφού τελειώσει να την περάσει στον κεντρικό υπολογιστή, θα ξαναπεχτεί επανάληψη αμέσω μετά. Ένα. Δεύτερον, επειδή πολλοί με ρωτάνε κατά καιρού, στο τελευταίο καιρό και ο Παντελή ο ίδιο για τι τελευταίε εκπομπέ, αν έχουν ανέβει, ήδη είναι στην πλατφόρμα και ανεβαίνουν σιγά σιγά, είναι και χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά σήμερα το βράδυ αργά. Και από αύριο, τουλάχιστον για τον Παντελή, τώρα, μια και τον έχουμε στη γραμμή, οι εκπομπέ θα είναι πάνω να μπορείτε να τι παίρνετε at files. Τρίτον, ενημερώνω του φίλου ότι. Αλλάξαμε σερβερ και είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Θα κάνουμε άλλο ένα ε, τσεκάρισμα δυνατό το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε αν μπει και δεν υπάρχει σήμα μην ανησυχήσει. Τέταρτον, από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα είμαστε member εδώ πέρα. member, θα φτιαχτεί ειδική φόρμα να μπαίνετε, να έχετε ένα κωδικό με ένα από που θα είναι τη τάξης των 15 λεπτών την ημέρα 15 cents την ημέρα για να μπαίνει, για να ηρεμήσει το σύστημα και να ξαναπούω εδώ για να μην διακόψω για να θέσω τις ερωτήσεις μετά εκτάκτες εκπομπές αρχίζει γεννωμένης από αύριο μετά την Κουμπούνη στις 10 θα έχουμε τον κύριο Μαριά και αμέσως μετά το Βαζούρα τον παράλλο Ιμπιονίκη τον φίλο μου από τη Λάρισα. την Πέμπτη θα έχουμε στις 10 μετά τον κύριο Γεωργίου, θα προηγηθεί βέβαια και η Αριάνα ψυχολόγο φίλη μας, στι 10 το βράδυ θα έχουμε τον Απολωνίο, έχω κάνει κοινοποιήσει, θα κάνω και άλλες, και την Παρασκευή μετά από τον Κωνσταντόπουλο το Χρήστο και την εκπομπή έξοδος από το Αδιέξο, θα ακούσουμε τον πνευμονολόγο καρδιολόγο που είναι και ο πιο ειδικό από μας, περί των τρεχόντων θεμάτων, τον Ανδρέα, το Γιαννουλόπουλο στις 8 και στις 10 το Λιγερό από τη Γαλλία Ανταπόκριση. Τη Δε Κυριακή θα έχουμε εδώ τον Ικτίνο στο πρώτο μέρος σαν επισκέπτες και αργά κατά τις 11 θα έχουμε το Λευθέρι τον Αργυρόπουλο. Είναι το ζευγάρι της εκπομπής της προηγούμενης Κυριακής και είμαστε πακέτο... Και για την Κυριακή που έρχεται, εδώ είμαστε κάθε μέρα, εμείς και με τις επαναλήψεις και λοιπά, κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα και όμορφα γίνεται μέσω του Άλμπεντο, το δύσκολο καιρό που διανύουμε όλοι. Λοιπόν, ε, να, ρω... να δούμε τι άλλο έχει έρθει Παντελή, με ακούς καταρχήν. Έλα Παντελή. Έλα Γιώργο, ακούμε από το μυ μυστικό διασημικό σταθμό. Λοιπόν, κάτσε να σου Δεν πω... με παραξενεύει καμία ερώτηση, κυρίω για έναν λόγο. Το ότι τα περισσότερα θέματα στα οποία με ρωτάνε, ανέκαθεν οι άνθρωποι για παράξενε πράγματα, τα περισσότερα θέματα αυτά τα έχω, τα έχω υπορχόντα από μένα. Σωστό. Εγώ τα έχω φτιάξει, εγώ τα έχω βγάλει έξω, από, δηλαδή η πηγή του είμαι εγώ. Δεν μου λες να σου ρίξω κάτι τώρα, Όταν μια και λε. με τον εαυτό μου ποτέ. Μια και λες, η πηγή, είσαι, εσύ να σου ρωτήσω κάτι εγώ. Mm. Όταν ε, αποφάσισες να γράψεις το βιβλίο Κούφια Γη ναι. ποιο ήταν το κίνητρό σου άσχετα με τις πληροφορίες της εποχής εκείνης που είχες συλλέξει γιατί έγινε και seller, αυτό δεν υπάρχει πλέον Λέγε. Το κίνητρό μου εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα για την δεκατία του 90 ήταν ε, το γεγονός ότι ήδη επί πολλά χρόνια ενδιαφερόμουν για διάφορα θέματα ξέρετε αυτή. Οι άνθρωποι έχουν πολλά ενδιαφέροντα και διερευνούν για αυτά... να καλύπτουν αργά ή γρήγορα ότι όλα συνδέονται. Ναι. Και έτσι λοιπόν πολλά από τα θέματα που με ενδιέφεραν... Ναι. συνδέονταν με το ζήτημα αυτό. Με την κούφια γη. Ναι. Τώρα, ε, έτσι λοιπόν βρέθηκα κάποια στιγμή... να διερευνώ τη συνδέση των θεμάτων που με ενδιέφεραν πιο πριν... Πούμε, με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και άρχισα να μαθαίνω περισσότερα γι' αυτό και να βγαίνω σε ένα μεγάλο πανόραμα μυστηρίων κυριολεκτικά όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω υπάρχει το μυστήριο της Κούφιας wow. και έτσι μπήκα στη φάση να yeah. γράψω ένα βιβλίο ας πούμε παρουσιάζοντας το πανόραμα ας πούμε αυτού του μυστηρίου yeah. δεν ήμουν ποτέ όπως παλιά με λέγαντας ο Ευαγγελιστή της Κούφιας Γης ας πούμε κάτι τέτοιο <laughs> ούτε yeah. ναι. υιοθετώ τα πάντα τα οποία λέγονται στο πανόραμα των μυστηρίων αυτών εγώ απλώ το παρουσίασα και επίσης έκανα και μια μεγάλη σειρά και συνεχίζω πολλές φορές και μια μεγάλη σειρά εξερευνήσεων στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο α πούμε για... είτε ερευνώντας πράγματα που είχαν να κάνουν με την κουφιαγή και με άλλα παρόμοια Λοιπόν ε... Και έτσι λοιπόν έγινε έγραψα... το κλείο αυτό πούμε, και επειδή δεν Χωρούσαν αυτά που ήθελα να γράψω. Κάποια στιγμή γράψα και ένα δεύτερο. Θα μπορούσα να γράψω καλά δέκα, αν ήθελα. Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση έχει έρθει από το Παραλίμνια, από την Κύπρο, από τον Κώστα, το φίλο μου, ο οποίο. Εγώ θέλ... επίση. Α, κάτι... ναι. ναι, και το είπε, φίλο Γιώργο. Ναι. Ε, ε, Ακριβώ επειδή <coughs> έγινε αμέσω best-seller βιβλίο βιβλίου και, και όλα αυτά ας πούμε κινήσανε μια τεράστια ενδιαφέρον ας πούμε, από του ανθρώπου που ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα, για τέτοια ζητήματα, για τα μυστήρια δηλαδή. Ε, είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον και έτσι λοιπόν αυξήθηκε η ζήτηση για αυτό το πράγμα. Ενώ η προσφορά ήταν μόνο το βιβλίο μου. Και έτσι μπήκαν διάφοροι εκδοτικοί οίκοι, διάφοροι τη χάρπα τη συγγραφή, εντό εισαγωγικών συγγραφή, για να ε, αντιγράψουν τη την επιτυχία αυτή πούμε. Να εκμεταλλευτούν τη μικρή προσφορά και τη μεγάλη ζήτηση. Ωραία. Αλλά το πρόβλημά του ήταν ότι είχα κάνει copyright εγώ, το τίτλο Κούφια γη. Ναι. Και δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Και έτσι άξινα να, να, να, να σκαρφίζονται λέξεις. άλλε λέξεις, οι ναι. οποίε είναι άκυρες, δεν σημαίνουν αυτό το πράγμα, Σωστό. για να μπορούν να αναφέρονται σε αυτό και να γράφουν γι' αυτό. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας από την Κύπρο σε ρωτάει ε, για αυτό δηλαδή, το εφή. Εθελ... Δηλαδή, διεσθυνός ο όρο είναι hollow earth. Hollow earth. Σημαίνει στα ελληνικά κούφια γη. Σωστό, Τα, σωστό. Οι υπόλοιποι όροι σημαίνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, Υπάρχει και, το, και η ιστορία του Concavers που είναι μια άλλη ιστορία Πάμε παρακάτω Ο ναι. Κώστας ρωτάει να του πεις για την προέλευση του θρηλυκού όντω το 1966 στη Δυτική Βιρτζίνια Το Μόθμαν εάν θα μπορούσε να ήταν εξωγήινος Ναι Εδώ πάλι έχουμε το original Το original αυτού του πράγματος είναι η μεγάλη έρευνα που έκανε για αυτό ο μεγάλος δάσκαλο μας, φορτιανός ερευνητής και από τους μεγαλύτερους φωλόγους όλων των εποχών, που τον χάσαμε πριν από μερικά χρόνια και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα και έχω όλα τα βιβλία, τον έχω μελετήσει πολύ, ο Τζον Κιλ. Μαι. Ο Τζον Κιλ λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ανακάλυψε αυτή την ιστορία με τον Μόθμαν στην περιοχή του Οχάιο, στην Ελλάδα. Αμερική ναι. όπου έκανε τις έρευνες εκεί πέρα τις επικέντρωσε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο Point Pleasant όπου σήμερα υπάρχει και ένα άγαλμα του Μόθμαν τη το σημείο του Τζον Κίλας όπου τους έκανε γνωστούς σε όλη τη διφύλιο ε, και έγραψε ένα καταπληκτικό, πραγματικά συγκλονιστικό από τα καλύτερα βιβλία ε, της λογοτεχνίας μυστηρίων το Μόθμαν Πρόφεσης το οποίο αρκετά χρόνια αργότερα έγινε και ταινία η ταινία βέβαια βασίζεται στο βιβλίο και δεν είναι το βιβλίο. Οπότε κάποιο που έχει δει απλά την ταινία, μην νομίζει ότι το βιβλίο είναι έτσι, θα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο, το οποίο λέει πάρα πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Η ταινία είναι μια διασκευή. Και ξεκίνησε δηλα... λοιπόν αυτή η ιστορία αυτή <coughs> είναι έρευνα του Τζον Κιν. Όπω ενδιαφέρεται γι' αυτό πρέπει να βρει να διαβάσει το μάθημα πρόθεση. Άρα το, το βιβλίο. Το, το βιβλίο προηγείται τη ταινία και όχι η ταινία του βιβλίου. Το βιβλίο προηγείται τη ταινία. Ναι. Έτσι, ωραία, ωραία. Ε... John Kill, το Kill γράφεται με K, 2E και L. John Kill, The Mothman Prophesis. Οκ, okay, λοιπόν. Μισό λεπτό να δω τι άλλο έχει έρθει εδώ πέρα. Γιατί πάει σφαίρα το chat. Εάν κάποιοι έχουν θέσει κάποιε ερωτήσει από τη φίλη πιο νωρί και έχουν περάσει και το chat και δεν τις βλέπω. Ένας φίλος εδώ, ποιος είναι να δω τώρα, ρωτάει να, του πεις, να μας πεις μάλλον ιστορίες με το Γιώργο τον Παλάνο, το θρυλικό αυτό, το φίλο μας, τον γίγαντα που έφυγε πρόσφατα. Ε, δεν είναι είναι άκοψο να λέμε ναι. ιστορίες για τους ανθρώπους που δεν είναι ναι. πλέον μαζί μας, γιατί... Δεν ξέρουμε αν το εγκρίνουν να υποθούν ιστορίε. Δεν ξέρουμε πώς θα φανεί η δική μα άποψη. Σωτά, σωτά. Δεν είναι ο ίδιο για να έχουμε κάνει ε, αποκαταστήσει πράγματα. Είναι, είναι λίγο λεπτεπίλεπτο αυτό. Έτσι, έχουμε κάνει αφιέρωμα. το γνωρίζω τον Γιώργο τον Παλάνο από χοντρικά, α το πούμε έτσι, από το 1000. Προσωπικά, Το γνωρίζω από το 1988, 87, 88 εκεί μέσα, 86 και, και διάβαζα τα βιβλία του από τα τέλη της δεκαετία του 70. Ε, ε, Ήταν <χε> πρωτοπόρος ο Παλάνος, από την άποψη στην Ελλάδα, από την άποψη ότι έβγαλε ε, κάποια βιβλία, τα οποία ναι μέν ήτανε πάνω σε θέματα στα οποία υπήρχαν αμέτρητα βιβλία, την αγγλόφωνη βιβλιογραφία, αλλά δεν υπήρχαν στην ελληνική. Ναι έτσι λοιπόν έγινε πολύ γνωστός επειδή εισήγαγε τα πράγματα τα οποία συζητούσαν τα βιβλία αυτά στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία τα εισήγαγε στην Ελλάδα με τα δικά του βιβλία. Βλέπετε το εισβολής από το διάστημα, βλέπετε πολλά αυτά. Το, επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την πρώτη original έρευνα που από αυτόν αποκλειστικά ε, με την Πεντέλη. Δηλαδή η ιστορία, την ιστορία με το βιβλίο του, το ένιγμα της Πεντέλης είναι Η πρωτότυπη έρευνα περί Πεντέλη είναι του Μπαλάνου. Ναι, σωστά. Συζητάμε από τότε, από τα τέλη τη δεκαετία του 70, αρχέ του 80 μέχρι σήμερα για την Πεντέλη, εξαιτία τη έρευνα αυτή του Μπαλάνου που είναι το, η original έρευνα για την Πεντέλη που γέννησε το ζήτημα Πεντέλη. Και έβγαλε και δεύτερο βιβλίο, Τα μυστικά τη Πεντέλη. Το οποίο. Ναι, ήταν α πούμε updated το παλιό βιβλίο του, δηλαδή ναι, το τυπλήρωσε. Ναι, ναι, και μου έχει κάνει και μια αφιέρωση για την έχω εδώ ο κόρη Νοφθαλμού. Ένας άλλος Τώρα, φίλος το κύριο ενδιαφέρον ναι. παρόλα αυτά του Γιώργου Τουμπαλάνου επι πάρα πολλά χρόνια ναι. ε, ήταν ο αποκρυφισμός το καλτ και ασχολούνταν κυρίως με αυτό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είχε και τις δικές του ας πούμε τους δικούς του πειραματισμού τις δικές του θεωρίες, τις δικές του ανακαλύψεις που είχαν να κάνουν με το ΟΚΑΛΤ με, με τον αποκριφισμό με τη μαγεία με τέτοια πράγματα. Αυτά τον δεν μου λε μια άλλη ερώτηση, έχει, μου έχει θέσει ένα φίλο και επειδή είναι στο privé, δεν λέω το όνομά του. Ξέρει έναν στο facebook που έχει μια σελίδα Dr. Σαμπάλα, Δεν γιατί μου την κάνει αυτή την ερώτηση. Ο Dr. Σαμπάλα έχει μόνιμη στήλη στο περιοδικό Strange εδώ και πόσα χρόνια. Οκ, okay. εντάξει. Ε, επειδή να μην νομίζουν ότι δεν σου θέτω τι ερωτήσει που μου τίθενται, για αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα ή να, ακουσ... να συμπληρώσει κάτι άλλο θε. Έχουμε πολλά να πούμε πάνω αυτά που ήδη θίξαμε, έχω να πω περισσότερα, mm. αλλά Πάμε. μπορούμε να επιστρέψουμε στις συχνότητές μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό για λίγο ακόμα για να συζητήσουμε για χάρη των ακροατών μας. Ωραία. Έτσι εκπέμπουμε στη συχνότητα τη μουσική μας αυτή τη στιγμή και επιστρέφουμε. Οκ. Okay. Εδώ είμαστε από τη φιλη τελεία αλμήντρο14.com, σύνδεση με το μυστικό διαστημικό σταθμό, όπως κάθε τρίτη βράδυ μετά τις 10 η ώρα, δηλαδή 22.00. ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, τη μεπαντελίδια νουλάκις, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα έτσι και σήμερα από τον Αλπίντο 14. Καλούμε εκεί κάτω τον Γιώργο Καρποδήμη, Γιώργο Μακούς. Ακούι, ακούι, ακούι, ακούι. Εσύ μας Επίσης ακούς; Τόσα πολλά τα θέματα που μπορούμε να λύξουμε και πεινάμε και το θέμα σε θέμα και. Είναι τόσο πολλά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούν να υποθούν που δεν ξέρει τι να πρωτοθήξει, πώ να το πρωτοθήξει, τι να προτοπίσει. Κοιτά, αυτό είναι, ε, καλό, είναι α, καλό. Γι' αυτό τον λόγο έχει και λόγο ύπαρξη στο Αλμπίντο, το, το, το περιοδικό στρέινγκ, η βιβλιογραφία, οι συζητήσει κλπ. Ακριβώ επειδή ε, υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά και πολύ μεγάλα τρομερά ενδιαφέροντα ζητήματα, μυστήρια. Κοιτάξτε. Παντελή, δυστυχώ ή ευτυχώ, κατά τη δική μου αντίληψη, ευτυχώ, έχει ξεσκαρτάρει το τοπίο, μείνανε λίγοι ως ραδιόφωνο ο Αλμπέντο και με όσους συνεργάζονται εδώ ή τακτικά ή εκτάκτος. Εσύ ως παντελής και ως περιοδικό να το πω έτσι και ο Μπαντίδης με τον κώδικα μυστηρίων στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να εκφράσει το χώρο μας, ο οποίος είναι καταπληκτικό και πολλοί μπήκανε κατά και τον αλωνίσανε αλλά τους ξέρασε μόνος του. Αυτό είναι το καλό. Και είναι τελείως προσωπική η άποψη δική μου. Και νομίζω θα πάει ακόμα καλύτερα μετά την κρίση αυτή που διανύουμε, διότι αυτή η κρίση δημιούργησε αγαπητοί φίλοι και μία άλλη κοσμοθέαση, ότι πρέπει να κοιτάξουμε αλλιώς, να δούμε τι, να αλλάξουμε πλακέτα στον εγκέφαλο, διότι αυτά που τους είχαν βάλει 30-40 χρόνια, παραπάνω, να είναι όλοι οι και οι διθενιές και ξερωγωτή και άνευ προσωπικότητος καταρέψανε εν μία νύκτι. Άρα ψαχτείτε αλλιώς και όταν ανοίξει το μεσολόγιο και μας αμολύσουν έξω, μην πάτε να κάνετε πάλι τα ίδια, κοιταχτείτε και στον καθρέφτη κατά περίπτωση. Αυτό είχα να πω εγώ, οπότε παντελή συνεχίζεις. Κοίταξε, βάλε αυτό που λες, πάντα ήταν λίγοι σε αυτού του χώρου. Ε, υπάρχει απλώς το φαινόμενο τη άβρα. Ναι. Και αν θέλετε, οι δράσει, ναι. τα πάντα και στου χώρου αυτού έχουν τι αλυσιδωτέ αντιδράσει του. Ναι. Οι ήχοι έχουν την ηχό του. Το φω έχει τι σκιέ του. Ναι. κλπ. Ναι. Οπότε πάντοτε αυτό που συμβαίνει στου χώρου αυτού είναι ένα επίκεντρο. Το, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην αλήθεια. Αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, επιρροές ε, Έχει μια αύρα Αυτή η αύρα είναι μεγαλύτερη από, από, το, από το κέντρο, από το επίκεντρο Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις είναι περισσότερες και μεγαλύτερες από τις δράσεις Το έκο μπορεί να κρατήσει περισσότερη ώρα Και πιο πολύ από τον αρχικό ήχο που προκάλεσε την ηχό ναι. Ε, αυτό ήταν το φαινόμενο που πάντα αντιμετωπίζαμε σε αυτούς τους χώρους. Είχαμε μεγάλη άβρα και μικρό επίκεντρο. Ωραία, πάνω σε αυτό που τώρα, λες τώρα. Ε, αυτό εναλλάσσεται σε εποχές. Τώρα είμαστε στην εποχή που η άβρα με τις δυσκολίες ας πούμε, και με τις διάφορες καινούργιες καταστάσεις ε, χάθηκε και μένει το... Ό,τι έχει απομείνει από το επίκεντρο το οποίο δημιουργεί καινούρια αύριο και πάει λέγοντας. Λοιπόν τώρα κολλάει εδώ μία άλλη ερώτηση που θέτει ο φίλος μου Αναστάσιο και λέει παντελή πια η άποψη σου για την ύπαρξη όντων πολλών διαστάσεων. Ναι, κοίταξε, η, η, η, είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό. Ο φίλος και όποιοι ενδιαφέρονται γι' αυτό μπορούν να διαβάσουν μια μικρή καλή ελπίζω εισαγωγή πάνω στο ζήτημα. Εάν δούνε στο blog μου dianoulakis.blogspot.com dianoulakis με G, με G. Εκεί, εκεί μπορούν να κάνουν αναζήτηση να βρουν ένα παλαιότερο κείμενο που λέγεται εξοδιαστασιακές οντότητες oh. Εκεί σίγω το ζήτημα με λεπτομέρειες και μπορούν να το διαβάσουν λεπτομερό. Πε μια συμπυκνωμένη να απάντηση πω δυο λόγια, Ναι, δυο λόγια Είναι να, είναι να πω μια... Ε, να ξεκαθαρίσω μια... γιατί όπως είπες όλα τα πράγματα υπάρχει από πίσω η μεγάλη παρεξήγηση έτσι υπάρχει και εδώ να ξεκαθαρίσω μία από αυτέ τι παρεξηγήσεις ναι. όταν μιλάμε για πολυδιάστατα όντα όταν μιλάμε για περισσότερες διαστάσεις δηλαδή ναι. θα πρέπει να συνειδητοποιούμε για ποιο πράγμα μιλάμε ε, έτσι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό εάν σκεφτούμε ότι ένας κόσμος δύο διαστάσεων είναι μία ζωγραφιά πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί ναι. Αυτό ο κόσμο των δύο διαστάσεων είναι κόσμο των δύο διαστάσεων για την οντότητα αυτή που είναι αυτή η ζωγραφιά επάνω στο χαρτί. Στην ναι. πραγματικότητα όμω, το χαρτί αυτό είναι τρισδιάστατο. Ναι. Και εμεί που είμαστε τρισδιάστατοι, στεκόμαστε πάνω από το χαρτί αυτό, κοιτάμε τη ζωγραφιά αυτή, εμεί τη βλέπουμε, αυτή δεν μα βλέπει. Γιατί εμεί έχουμε. Προσέξτε, δεν είμαστε σε άλλη διάσταση. Αυτή είναι η παρεξήγηση. Έχουμε μια διάσταση παραπάνω. Που σημαίνει ότι αν σταθούμε πάνω από αυτή τη ζωγραφιά, τη διδιάστατη εμείς που είμαστε όντα ανώτερης διάστασης, γιατί έχουμε μια διάσταση παραπάνω, την τρίτη στο προκειμένο παράδειγμα, ε, ε, δεν μας βλέπει. Εμείς το βλέπουμε, αυτό δεν μας βλέπει, είναι μια οντότητα αυτή η ζωγραφιά. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει τίποτα, Βλέπει αυτό που το αντιστοιχεί Βλέπει για παράδειγμα τη σκιά μας που πέφτει πάνω στο χαρτί ναι. Εάν το ακουμπήσουμε με το δάχτυλό μας Και κάνουμε μια τρύπα δίπλα του στο χαρτί Θα τη δει την τρύπα Το δάχτυλο δεν θα δει Επίσης θα δει το τυπ του δάχτυλου μας θα, θα, το, θα δει το κομμάτι εκείνο του δάχτυλου μας Που αντιστοιχεί στο άγγιγμά του της, ε, τη, Στη δεύτερη διάστασή του Επομένως δεν υπάρχουν όντα που είναι σε άλλε διαστάσεις. Είναι όντα τα οποία έχουν περισσότερες διαστάσεις. Έχει διαφορά. Αυτό το λέω και είναι σημαντικό γιατί αν αυτή τη στιγμή στο χώρο που είμαστε υπάρχει για παράδειγμα μια οντότητα η οποία έχει παραπάνω διαστάσεις από εμα δεν είναι εντελώς αόρατη, ούτε ούτε, ούτε είναι, δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε τα κομμάτια της εκείνα τα οποία έχουν τις τρεις διαστάσεις. Έχουμε, μπορούμε να δούμε τις ε, επιρροές που κάνει στο χώρο, στον τριδιάστατο χώρο μας ναι. μας αντιστοιχούν. Σαν να λέμε, για παράδειγμα, αν έχουμε. Λέω τώρα μια σαν έτσι μια παράδειγμα χαζώ, Αν έχουμε απλώσει στο πάτωμα αλεύρι, μπορεί να μην δούμε την οντότητα, αλλά μπορεί να δούμε τα ίχνη τη πάνω στο αλεύρι. Ναι, Είναι, α πούμε, ναι. αυτό, το, το, η, η επαφή τη που αντιστοιχεί στη δική μα τρίτη διάσταση. Ναι, ωραίο, είναι ένα παράδειγμα μεγάλο το. κεφάλαιο. Σημαίνει αυτό ναι. ότι πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε μπορεί να είναι πολυδιάστατα και εμείς να βλέπουμε μόνο τις τρεις διαστάσεις του. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα μια πολυδιάστατη οντότητα να τη βλέπουμε εμείς σαν ένα δέντρο και το δέντρο να είναι εξωρουγώ ένα κομμάτι τη απλώς, μάλιστα μικρού ποσοστού. Κα... Ναι, σωστό... και λοιπά και λοιπά. Εμείς οι ίδιοι έχουμε παραπάνω διαστάσεις από αυτές που αντιλαμβανόμαστε και αυτό είναι όλη η ιστορία με την ψυχή μας, με, την... με το αστρικό μα σώμα, με τον ονειρικό μας εαυτό κλπ. Γι' αυτό λοιπόν σηκώνει μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί <Ρε> αυτή η παρεξήγηση, ότι δεν υπάρχουν όντα άλλων διαστάσεων, αλλά έξω από τις δικές μας διαστάσεις και έχουν και τις δικές μας. Ναι, συμπεριλαμβάνουν και εμά, ας πούμε, να το πω έτσι. Τι δική, ναι, δηλαδή τις δικές η, μας, ναι. Η τρίτη διάσταση δεν είναι ξεχωριστή από την τέταρτη. Η τρίτη διάσταση συμπεριλαμβάνεται στην τέταρτη διάσταση. Ακριβώς και, αυτό. Και απλώ έχει μια παραπάνω. Ναι. Άρα, μια εξοδιαστασιακή οντότητα, η οποία είναι δεκαδιάστατη, εδώ δίπλα μας, δεν θα, βλέπουμε, δεν, θα, δεν θα βλέπουμε εμείς το κομμάτι της που ανήκει σε εκείνες τις 7 παραπάνω διαστάσεις. Αλλά επειδή θα έχει και τις τη δικές μας, θα βλέπουμε κάτι τρισδιάστατο από αυτήν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίση θα βλέπουμε και τις, <coughs> και τις δράσεις τη, τα, τα αποτελέσματα των κινήσεών τη στον τρισδιάστατο κόσμο μας, τα οποία θα τα ερμηνεύουμε με τον δικό μας τρόπο. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, για αλήθεια. Δεν μου λες παρεμφερήσει η ερώτηση με αυτή που τώρα... Στο blog μου, στο κείμενο εξοδιαστασιακές οντόπις, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Ναι, στη. Γιάννουλάκη.blogspot.com. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και σε φίλου που βλέπω εδώ το δορυφόρο στι Ινδίε. Να πω καλησπέρα, ή. δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί τώρα. Δεν μου λε, στην περίπτωση την άλλη που κολλάει με αυτό που λέγαμε τώρα παράλληλου κόσμου ή παράλληλα σύμπαντα, που αναφέρεται πολύ αυτό σε όλη τη βιβλιογραφία διεθνώ κλπ. Πιστεύεις, τι άποψη έχεις. Ναι, εγώ μέσα από τις εμπειρίες μου, τις εξερευνήσεις μου, τις μελέτες μου, τις συναντήσεις μου και το όλο ψάξιμο που έχω κάνει από μικρό παιδάκι μέχρι σήμερα έχω καταλήξει και πιστεύω ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας παράλληλος κόσμος μια εναλλακτική πραγματικότητα, μια παράλληλη πραγματικότητα εδώ στη γη μας, στον κόσμο μας. Ναι. Δηλαδή σα, φανταστείτε Ας πούμε πως το εννοώ Σαν να ζούμε εμείς σε μια γη Που είναι η γη ο πλανήτης μας ναι. Ο κόσμος μα όπως θέλετε να το πείτε Και Παράλληλα με αυτό τον κόσμο Υπάρχει και μια γη δύο ναι. Η οποία βρίσκεται εδώ δίπλα μας Ανάμεσά μας ναι. Ένας παράλληλος κόσμος λοιπόν... Μια παράλληλη πραγματικότητα καλύτερα, <χε> να, να το πούμε για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι Και σκέφτονται έτσι κοσμικά Θα σου θέσω τώρα δηλαδή, σε σχέση με τη φύση τη πραγματικότητας Θα σου θέσω τώρα ένα συμβάν Το οποίο είμαι Αυτόπτης και αυτήκος Μάτυρας Αυτόπτης με την έννοια Που ξέρω πάρα πολύ καλά Αυτό που μου μετέφερε αυτό που θα σου πω Και για να είναι καταγεγραμμένο Δεν θυμάμαι το έχω πει μια φορά στο παρελθόν Μια και έχουμε τους φίλους μέσα Και η κουβέντα είναι σε αυτό το Πλαίσιο αυτή τη στιγμή Και, και θέλω τη δική σου άποψη στην περιγραφή αυτή, έτσι για την ιστορία το λέω, ήταν παρόντες στο σπίτι του φίλου που το, μας το κατέθεσε, εκτός από μένα ο Λευτέρης ο Σαραγκάς, ο Μάκης ο Ποδότας, ο Γιώργος ο δραγόνας, ο ντολόγος ο φίλος μου, πρέπει να τον πάρω να τηλεφωνήσω τον βγάλουμε μια μέρα στον και αυτόν και ποιος άλλος δεν θυμάμαι τώρα, θα θυμηθώ. Λοιπόν... Είμασταν εμείς οι τρεις-τέσσερις στο σπίτι του. Αυτός είναι γιος ενός ζευγαριού πάρα πολύ φίλων μου. Ε, έκανε όλο το τρέινινγκ στη NASA για να βγει στο διάστημα με τα Κολούμπια όταν, όταν βγαίναν τα Κολούμπια έξω. Θα σε πάω τώρα γύρω στο 20 χρόνια πίσω. Είναι το περιστατικό. Είδε τι γίνεται εκεί μέσα αυτός και σκότια και έφυγε ενώ άλλοι κάνουν νεκρά για να πάνε να μπουν σε αυτό το παιχνίδι να πω εδώ ότι η NASA έχει περιφερειακές σχολές και εργαστήρια και είναι ο οπερέιτορ η NASA από πάνω ο κεντρικός manager να το πούμε έτσι ναι, όταν λέμε NASA εννοούμε μια ομπρέλα, είναι ένας οργανισμός έτσι, ναι, δεν ναι, είναι ναι. ένα πράγμα ναι. λοιπόν, αποτελείται από πολλά πολλά ειδρήματα πολλές, έτσι, έτσι, εταιρίες, έτσι. πολλές έτσι. Ε... το άτομο αυτό το άτομο ε, αυτό ε, ήταν genius, έκανε εκεί όλη την εκπαίδευση <coughs> Δεν βγήκε στο διάστημα με τα αλλοφορία αυτά τα Κολούμπια και τα λοιπά και τα Ατλαντής Και σηκώθηκε και έφυγε Εντάχθηκε λοιπόν στην Ολυμπιακή και ήταν τεχνικός αέρος Σε κάποια φάση, τεχνικός αέρος Και η περιγραφή έχει ως εξής Α και ο Τάκης ο Παπάς ήταν μπροστά και ο Λευτέρη Ο Αργυρόπουλο. <κυκλή> Θυμήθηκα τώρα. Πολύ αγαπητοί φίλοι και οι δύο. Και γνώστε όλοι αυτοί και οι δίμονε του χώρου τον οποίο συζητάμε και γουστάρουμε όλοι εμεί εδώ και οι ακροάτε εννοείται. Λοιπόν, το περιστατικό έχει ω εξή: Είναι καλοκαίρι, ο ουρανό είναι γαλάζιο, δεν έχει ούτε ένα λεκαίρι από άσπρο σνεφάκι. Η θάλασσα του Αιγαίου σπάνια είναι λάδι και ήταν σχεδόν ακούνητη για να καταλάβει ο κόσμος τώρα την περιγραφή στη ΣΑΜΟΔΕ από ό,τι έχω ακούσει και από τον ίδιο και από άλλους πιλότους κατεβαίνουν με τα μάτια δηλαδή δεν είναι με όργανα για να κατεβούνε να προσγειώθουν τα αεροπλάνα αγαπητοί φίλοι η γραμμή είναι εσωτερική όπως αντιλαμβάνεστε και ενώ είναι σε καθοδική πορεία παντελή και φιλή κοιτάει κάτω ο συγκεκριμένος δεν λέμε ονόματα τώρα, δεν είναι εκεί το θέμα μας, το περιστατικό μας ενδιάφερει, <coughs> το οποίο μας περιγράφει άτομο με ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες και λοιπά, άρα δεν είναι άτοιδα είδα και νόμιζα ότι επαθαντεζα βού. Και την ώρα που κοιτάνε για να κατεβούν να προσγειωθούνε, βλέπει πάνω από 500 Ήρης με κατεύθυνση προ τα παράλια τη ιωνία. Και μας το περιγράφει σε πολύ κλειστό κύκλο των ανθρώπων που ανέφερα στο σπίτι του. Το ξέρω από μωρό παιδί. Τι μπορεί να είναι αυτό. Μα είπε λοιπόν ή βγήκε από την κουβέντα και από τους άλλους που ήταν παρόντε, ότι είχαν μπει σε άλλο χωροχρονικό. Τι μπορεί να συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά. Αυτό είναι τρομερό το περιστατικό διότι το έχει ζήσει ο συγκεκριμένο άνθρωπος με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Έλληνα και μάλιστα η Νάσα έχει ένα βιβλίο και του έχει αφιερώσει ένα αστερισμό στο όνομά του, όπω έχουν κάνει και στο Βαγγέλη και σε διάφορους άλλους τέτοιου. Λοιπόν, κλείνω την περιγραφή και θέλω την άποψή σου. Ναι. Αυτό που δεν έχει περισσότερο κόσμο και το έχουν κάποιοι άνθρωποι, λέγεται εποπτεία. Ναι. Δηλαδή, ναι. δεν είναι το ίδιο να ακού μια τέτοια ιστορία σαν αυτή που λε ή να βιώσεις μια τέτοια ιστορία και να έχεις εποπτεία επάνω σε αυτές τις ιστορίες. Ναι. Δηλαδή να γνωρίζεις, για παράδειγμα, άλλες 174 τέτοιες ιστορίες έχοντας διερευνήσει για αυτές, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους του, έχοντας διαβάσει τα βιβλία τους, έχοντας, έχοντας, έχοντας. Και έτσι λοιπόν μπορεί από τέτοια περιστατικά να κρίνεις Ποια είναι αυτά που εντάσσονται θετικά μέσα στην εποπτεία σου και να του δώσει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Του δίνω εγώ αυτού του περιστατικού, επειδή έχω την εποπτεία, του δίνω αυτού του περιστατικού που μου είπε τώρα, παρόλο που δεν γνωρίζω καμία λεπτομέρεια ε, και δεν γνωρίζω και ούτε τον άνθρωπο ούτε τίποτα έτσι. Για, για να κρίνει κανονικά, πρέπει να κάνει τον Σάρλο Κόλμ, τον εντέκτηνο. Εγώ δεν μπορώ να τον κάνω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω αρκετά στοιχεία. Αλλά. Αλλά αναγνωρίζω σε αυτή την ιστορία ότι βρίσκεται μέσα στην εποπτεία μου να σα αναφέρω εντάχει τελείω δειγματοληπτικά τέτοια περιστατικά. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία με το τρίγωνο των Βερμούδων. Α Ο για πάμε. Στο τρίγωνο των Βερμούδων ξεκίνησε το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων ω εξή. Ξεκινάνε από τη Φλόριντα ένα σμήνο ολόκληρο μεγάλο πολεμικό αεροσκαφών όπου κάνουν εκπαιδευτική πτήση πάνω από τον Ατλαντικό. Και Αυτά τα αεροσκάφη κάποια στιγμή τα χάνουν από τα ραντάρ. Και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον επικεφαλής, ας πούμε, τους μήνους, με τον οποίο και μιλάνε στον ασύρματο, και του λένε «Πού είστε, σας έχουμε χάσει από τα ραντάρ, τι συμβαίνει». Ναι. Και ε, είναι κατεγραμμένη η συνομιλία. Μάλιστα, εγώ την έχω και εγωγραφημένη. Κάποια στιγμή είχε βγει. Ε, ο επικεφαλής, λοιπόν, κάποιο ανώτερο οξυνοματικός τη αεροπορία που η γούνταν του μήνους λέει ότι ε, δεν, ήταν χαμένα στον ασύρματο και έλεγε δεν καταλαβαίνω που βρισκόμαστε, δεν αναγνωρίζω το τοπίο από κάτω μου ναι. ε, δεν αναγνωρίζω το περιβάλλον δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω που είμαστε και τρακ χάνεται ξαφνικά η επικοινωνία ναι. και εξαφανίζεται ένα ολόκληρο μήνος αρροσκαφών τότε κατευθείαν Εξοπλίζεται ένα μεγάλο ερευνητικό αεροσκάφος το οποίο ξεκινάει την επόμενη στιγμή για να πάει να εντοπίσει τι γίνεται με το σημείο αυτό. Και πηγαίνει προς την κατεύθυνση που είχε πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και του εντοπίσει τι γίνεται, Πού είναι. Και εξαφανίζεται και αυτό. Και μετά ξεκινάει μια τιτάνια επιχείρηση, στην οποία επιχείρηση συμμετέχουν 352 πλοία. Και Καμιά εκατοσταριά αεροσκάφη και ψάχνουν να βρούνε ένα ολόκληρο μήνο και το διασωστικό που πήγαινε να του βρει και yeah. δεν μπορούν να του βρούνε πουθενά. Έχουν εξαφανιστεί. Yeah. Δεν έχουν βρει ούτε ερείπια, χαλάσματα, ούτε κοιλίδε καυσίμων, ούτε τίποτα. Απολύτω. Και έτσι ξεκινάει το ενδιαφέρον και η παρατηρητικότητα τη συγκεκριμένη περιοχή που γεννάει το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων. Yeah. Σα το λέω ολοκληρωμένα, σαν περιστατικό, με δύο λόγια για να σταθώ σε αυτό που είπε. Στον ασύρματο, ο επικεφαλής στους μήνους. Ότι βρέθηκε κάπου αλλού. Άρα... Δηλαδή, άμα πάρουμε τη μαρτυρία yeah. του, αυτο, του επικεφαλής, τους μήνους που εξαφανίστηκε και δεν πάρουμε τις θεωρίες των επιστήμων, των ειδικών, τον έναν, των άλλων δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το μοναδικό στοιχείο που έχουμε, που είναι αυτό το οποίο εκπέμπει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής του περιστατικού. Ναι. Yeah. Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Δεύτερο, άλλο περιστατικό. Είναι δύο διάσημε κυρίε Αγγλίδε στι αρχέ του αιώνα, οι οποίε πηγαίνουν ε, μορφωμένε πολύ, μια ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου, η άλλη είχε κάποια ιδιότητα, δεν θυμάμαι, ε, γύρω στο 1900, 1905 ναι. γίνεται αυτό, πηγαίνουν τουρισμό στι Βερσαλίε στο Παρίσι, στο ανάκτορ των Βερσαλιών, και ξαφνικά εκεί που κάθονται οι δύο κυρίες αυτέ και περιηγούνται στου τύπου εκεί, βλέπουν ναι. ξαφνικά το πλήθο από την αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Και έχουν μεταφερθεί για αρκετή ώρα, μια ώρα, πίσω στον χρόνο. Και βλέπουν τα πράγματα όπως ήταν στο παρελθόν. Και μετά κάποια στιγμή ζαλίζονται και επιστρέφουν πίσω στην πραγματικότητά μας χωρίς να καταλαβαίνουμε τι έγινε. Και είναι μια διάσημη περίπτωση η οποία, για την οποία έχουν γραφτεί και βιβλία κλπ. Και και και έχουμε όλες τι λεπτομέρειες, όλες τις μαρτυρίες, όλη τη ιστορία αυτή. Επόμενη φάση. Για το φαινόμενο από τους δροσουλίτες στην Κρήτη ναι. Το οποίο έχω δει και εγώ ίδιος με τα μάτια μου ναι. Το παρακοκάστελος φακίων για λέγε. Στην, Στο τέλος της άνοιξης πλησιάζουμε τώρα στην, στην εποχή Κάθε χρόνο, ανελιπώς, λοιπόν, εμφανίζονται οι δροσουλίτες στον ορίζοντα Όπου βλέπεις ένα, ας το πούμε έτσι Ένα σχηματισμό ενός στρατού στον ορίζοντα να κάνει κάποιο είδους παρέλαση, ή κάποιο είδου ασκήσεων ή κάποιο είδου γυμνάσια ή κάποια μάχη. Ναι. Και το βλέπεις με τα μάτια σου από μακριά. Και εμφανίζεται με ραντεβού. Ε, συνδέεται και με το φαινόμενο, το λεγόμενο φαινόμενο Φάτα Μοργκάνα, ε, δηλαδή με, ε, ας το πούμε έτσι, με εμφανίσεις ή με αντικατοπτρισμού, α πούμε, τοπίων και πολιτιών. Λοιπά, που εμφανίζονται σε διάφορα μέρη της γης παραπάνω από μία φορέ. Υπάρχει μάλιστα ένα μέρος στην Ιταλία, δεν θέλω τώρα να πω λεπτομένες γιατί μπούμε σε μεγάλη συζήτηση, τα λέω εν τάχει. Ναι, Υπάρχει ένα συγκεκριμένο της. μέρος στην Ιταλία όπου ναι. εμφανίζεται μια, ένα ολόκληρο νησί. Με πολιτεία επάνω του, με ανθρώπους που κινούνται κτλ. Και, και το βλέπεις από την ακτή απέναντι μέσα στη θάλασσα, το νησί mm. αυτό με όλες τις πτωμίες. με κυάλια. <Καλ'> λοιπά. Κάθε τόσο εμφανίζεται. Και από αυτό ξεκίνησε, μάλιστα, να λέγεται και φάτα μοργκάνα το φαινόμενο. Ναι. Ναι. Κλπα, κλπα, Οπότε, καταλα... είπα τώρα τρία-τέσσερα δείγματα δειγματοληπτικά από την εποπτεία μου. επομένως ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ακόμη τέτοια εμπειρία. Αυτό δείχνει ότι, ότι ε, υποσυγκεκριμένε συνθήκε, συγκεκριμένοι άνθρωποι το ξαναλέω, υπό συγκεκριμένες συνθήκες συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένα σημεία τη συγκεκριμένη στιγμή είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στο κατάλληλο μέρος, υπό τις κατάλληλες συνθήκες την κατάλληλη στιγμή όπου γίνονται ε, βιώνουν μία άλλη πραγματικότητα. Βλέπουν κάτι από αλλού το οποίο είτε έχει να κάνει με το παρελθόν ενδεχομένως και με το μέλλον γιατί όχι, ναι. ε, είτε έχει να κάνει με αυτόν τον παράλληλο κόσμο για τον οποίο αναφέρθηκα νόητα. Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Ένας φίλος μου από το Λαγκαδά, κοντά σου, εκεί, ο Αστέριος, καλησπέρα αδερφέ, μου έστειλε ένα βιντεάκι 50 δευτερόλεπτων με τίτλο Q-Restart, δηλαδή C-U-Restart, το οποίο είναι... Διαφημιστικό από το 2012 και δείχνει στα κινητά μιας νεολαίας παιδιών του κορονοϊού ακριβώς όπως τον έχουμε δει πλέον στις περιγραφές και στο σχήμα αυτό και αναφέρεται σε διαφημιστικό σποτ το 12 και ο τίτλος είναι «Restart». Τι να βάλουμε εδώ τώρα, τη συνωμοσιολογία και τι να πούμε. Τι προφητείες τώρα μετά από 8 χρόνια το τρώμε στη μάπα αυτό το γεγονός. Ακριβώς. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα που λέει ο φίλος, ε, εκτός από τις φήμες και όλα αυτά εδώ και τα λοιπά, μπορεί να αναζητήσει το original του. Το θέμα αυτό έχει τον τίτλο «συγχρονικότητα», στα αγγλικά συγχρονίστη ναι. και είναι εισηγητής του ζητήματος ή της θεωρίας της συχρονικότητας ο μεγάλος ψυχολόγος και στοχαστής ο Κάρλ Γκούσταβ Γιούνγκ ε, ο οποίος έχει γράψει και, το, και ένα ομώνυμο έργο που λέγεται συγχρονίσει της συγχρονικότητα» με μια, μια, μια μη αιτιατή σύνδεση των ε, γεγονότων. Ε, όλα αυτά λοιπόν ε, σχετίζονται με αυτό το ζήτημα, με τη συγχρονικότητα, το οποίο είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη που υπάρχουν. Το οποίο είναι ένα μεγάλο μυστήριο, αλλά κάποιο για να το εξερευνήσει πρέπει να, να το εξερευνήσει συγκεκριμένα. Όχι συζητώντα ε, ένα φαινόμενο εδώ, ένα φαινόμενο εκεί, κάτι του είπε κάποιο, κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι ξέρω εγώ. Έτσι δεν μπορείτε ποτέ κανένα να βγάλει άκρη, τσάμπα τα ρωτάνε. Σωστά. Λοιπόν, ε, η φίλη μου εδώ, η Θεάτη, ρωτάει για αυτό που είπε πριν για το νησί τη, στην Ιταλία, εάν έχει ε, βιντεοσκοπηθεί ποτέ. Ναι. Υπάρχει βιντεοσκόπηση, δηλαδή. Ναι, ναι, έχει βιντεοσκοπηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Αλλά ε... έχει βιντεοσκοπηθεί στο παρελθόν ναι. από VHS κάμερε, οι οποίε δεν. Ε, οι οι συνηθισμένε VHS κάμερε με πιτοκασέτε του παρελθόντος δεν είχαν πολύ μεγάλη δυνατότητα zoom. Και έτσι ε, είναι βιντεοσκοπημένο σε κάνα δύο βίντεο από μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει zoom μεγάλο. Το δική την εποχή. Που κινηματογραφήθηκε και βιτοσκοπήθηκε αυτό, ζού μεγάλο, μπορούσαν να κάνουν μόνο οι κινηματογραφικέ κάμερες. Ναι, ναι, δεν είναι. Υπή... Και δεν μπορούσαν <κυρίζοντας> να κάνουν <κυρίζοντας> και υψηλή <εξιλή κυρίζοντας> ανάλυση όπω κάνουμε τώρα. <κυρίζοντας> <κυρίζοντας> λοιπόν, okay, αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε. Παντελή, πάμε ένα διάλειμμα. Όπω ξέρετε, πάντα οι επιλογέ, οι μουσικέ στην εκπομπή του είναι του Παντελή και όχι δικέ μου. Και επανερχόμεθα σε δύο-τρία λεπτά από το μυστικό διασημικό σταθμό τα εκπέμπουμε. Έτσι. Λοιπόν. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκης Και σήμερα τέλος του μηνό Βρισκόμαστε σε μια σύνδεση Με τον Αλμπίντο 14 Και συζητάμε διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα Όσο μας επιτρέπει Ο ραδιοφωνικός χρόνος Είναι μεγάλα τα θέματα Τα οποία θίγονται Και καλό πάλι Τον Γιώργο Καρποδίνη Μακούς Γιώργο Ακούει Ρότζερ Ακούει, Ρότζερ, Ρότζερ. <laughs> Λοιπόν ε, είχαμε μείνει λοιπόν στην πρώτη περίπτωση Στο παράλληλο σύμπαν ή παράλληλου κόσμους όπως λέγαμε Αυτό που περιέγραφες πριν το μουσικό διάλειμμα Και στην περίπτωση ότι κάνει υποθέτει Στην άλλη ερώτηση που είχε τεθεί Ορισμένα πράγματα που μπορεί να μην είναι και έτσι όμως Ναι τίποτα μπορεί να μην είναι έτσι ναι. Και πάνω απ' όλα μπορεί να μην είναι και έτσι όλα, τα, όλα που ο καθένα θεωρεί σίγουρα. Που του έχουν πει ότι είναι σίγουρα. Ναι. Πρώτα αυτά μπορεί να μην είναι και έτσι, και μετά όλα τα άλλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως. Δηλαδή, αν κάποιο μπει στη λογική του, μπορεί να μην είναι και έτσι, να το κάνει γενικώ, δεν το κάνει επιλεκτικά. Σωστά. σωστά. Απλά ο καθένα από εμά, επειδή γουστάρει, διαβάζει και. Τα περισσότερα άλλωστε πράγματα τα οποία πιστεύει ο κόσμο για την πραγματικότητα, για τον κόσμο, για τον εαυτό του για τα πράγματα γύρω του και τα λοιπά, που θεωρεί ότι είναι έτσι σίγουρα, δεν είναι έτσι. Ε, αντίθετα, είναι μια θεωρία. Μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορώ να φέρω άπειρα παραδείγματα. Πολύ ωραία. Ε, όχι, ο Παντελής ε, δεν έχει τσά... Απλώς, απλώς μιλάμε για επικρατούσες θεωρίες, mm -hmm. δηλαδή ε, οι κόσμοθεωρίες. Ε, Καλύτερα, οι οποίες, ναι. Ασούμε, τις ενστερνίζονται πολλοί άνθρωποι... Και ακριβώ πολύ ειδικοί και λένε ότι εντάξει, έχουμε κατατεθειμένε αυτέ τι 10 θεωρίε. Εμεί, που το κατέχουμε το πράγμα, λέμε ότι ε, δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στη νούμερο 3. Και μετά εκπέμπεται αυτό παρά έξω ότι ισχύει το νούμερο 3. Μετά γίνεται η μεγάλη παρεξήγηση, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, και αρχίζει και εκπέμπεται η θεωρία του νούμερο 3 ω αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα. Ένα περί θεωρίες Που απλώ την αστερνίζονται διάφοροι ειδικοί. Nice. Μπορεί nice. να φτάσει στο σημείο μάλιστα να, ε, λένε, ένα παράδειγμα να διδάσκεται π.χ. στα σχολεία σαν να αναβηθεί την πραγματικότητα πηχύ. Έτσι; Ενώ δεν είναι. Εξάλλου ο καθένας μας έχει και τη δίκη Και ιδιαίτερα πάρα... σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία με την αρχαιολογία με την γεωλογία, με την παλαιοντολογία, με το διάστημα με, α, με πάρα πολλά θέματα με την ανθρωπολογία με την κοινωνιολογία με, δηλαδή έτσι, για να το χωρίσουμε σε κλάδους γνωσιολογίας ή έρευνα ή επιστήμης Ας πούμε είναι πράγματα τα οποία τα περισσότερα που λέγονται είναι θεωρίες Εξάλλου όπως λες εσύ έχουμε την καθημερινή μας πραγματικότητα Και εσύ προτείνεις να αποδράσουμε Ότως ώστε ο καθένας να πάει και σε μια άλλη δική του Ακριβώς Στη δική του ναι. Στην αληθινή Επίση, αυτοί που στοχάζονται πάνω σε αυτά θα πρέπει κάποτε να ξεφύγουν από τι μεγάλε παρεξηγήσει και να προγραμματιστούν original, αυθεντικά, και να ξεκινήσουν με το να κάνουν το διαχωρισμό αλήθεια και πραγματικότητα. Είναι δύο διαφορετικέ έννοιε: το πραγματικό και το αληθινό. Ναι, σωστά. αυτό και έχουμε και δύο διαφορετικέ λέξει τα ελληνικά γι' αυτό. Έτσι, ακριβώ. Και να δούνε ποιε είναι οι διαφορέ. Και τι είναι αυτό που πρέπει να το ονομάζουν αληθινό, και τι είναι αυτό που πρέπει να το ονομάζουν πραγματικό. Ωραία, εδώ μια φίλη μου λέει, δεν μας... Εγώ ναι. δηλαδή, ναι. σαν άνθρωπος που ναι, προσπαθώ ναι. να είμαι σκεπτόμενος και προσπαθώ να είμαι διανοούμενος, αρνούμε να κάνω συζήτηση με κάποιον, με οποιονδήποτε άνθρωπο ε, θέλει να κάνει συζήτηση για κάτι αν είναι αληθινό ή όχι, αλλά δεν ξέρει τι εννοεί. Τι σημαίνει αληθινό δηλαδή. Ναι, ποιο είναι το αληθινό. Ή αν κάτι είναι πραγματικό ή όχι, τι σημαίνει πραγματικό. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα πρέπει να ξέρει τι ρωτάει και μετά το απαντήσουμε. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό και πολλοί έχουν μια σύγχυση κατά καιρού σε ορισμένα θέματα, γιατί δεν μπορούν να θέσουν ακριβώ αυτό που σκέπτονται για να κατανοήσει ο άλλο να πάρει για την κατάλληλη απάντηση. Εντάξει, τα πάντα. Βέβαια, είναι θέμα καλή προαίρεση Καλής καλή πρόθεση. Λοιπόν, μια φίλη με ρωτάει γιατί δεν συνέχισε ο Παντελή για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά δεν θυμάμαι που αναφέρεσε φιλενάδα. Οπότε ξαναθέσει την ερώτηση πριν κλείσουμε, να σου απαντήσει ο Παντελή για να κλείσουμε και τον κύκλο των ερωτήσεων οπότε μέχρι να έρθει η ερώτηση να πάμε ένα διαλυματάκι αγαπητοί φίλη και να σιγά σιγά να το μαζέψουμε, επαναλαμβάνω μετά το πέρας της εκπομπή, η εκπομπή θα απαιχθεί σε επανάληψη μετά από 5 λεπτά αφού την περάσουμε στο κεντρικό υπολογιστή εκτός αν θες να πεις κάτι σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα παντελή για να πάω ένα διάλυμα Ναι ότι ε, ο μέσος άνθρωπος ε, αντιμετωπίζει στη γνώση του, στην ενημέρωσή του, στη ζωή του, στην καθημερινή του πραγματικότητα, κοσμ, μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία, η οποία συγκεκριμένη κοσμοθεωρία έχει προκύψει από μια προσέγγιση των κρατούντων, του συστήματος, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον τρόπο, επειδή είναι αυτοί οι οποίοι είναι το κατεστημένο, να επιβάλλουν την θεωρία του, τι απόψει του. Και ε, όπω γνωρίζετε, κάποιο ο οποίο έχει μία άποψη, μία θεωρία, ε, εκτό κι αν είναι ένα ιδιαίτερο άνθρωπο που είναι ένα ιδιαίτερο τοχαστή, αληθινό, όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι δεν θεωρούν ότι η άποψή του είναι η άποψή του, θεωρούν ότι είναι η αλήθεια. Άρα, άρα να δούμε Και, τώρα. Λοιπόν, το επιβάλλουν. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και εναλλακτικές κοσμοθεωρίες και εναλλακτικές απόψεις και εναλλακτικές πραγματικότητες, εναλλακτικές παρατηρήσεις, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Σωστό. Θα πρέπει κάποιος, ο οποίος θέλει να κάνει τον άνθρωπο της κριτικής σκέψης, να τι γνωρίσει όλες και να αποφασίσει από μόνος του ε, ε, τι παίζει μα Άρα... άρα... να μπει σε αμφισβητήσεις. Με ακούει. Με ακούς. Θες, θα... Λοιπόν, άρα σε σχέση και με την ερώτηση που λέει φίλη μου θεάτηρα εδώ τι πρώτη να συμβεί σχετικά με τον κορονοϊό αφού τελειώσει αυτό το πανηγύρι συμπληρώνω εγώ που ήθελα να σε ρωτήσω είναι σίγουρο θα είναι μερομινίες ή περίοδος ε, εχμής και θα λέμε πρώιου και μετά τον κορονοϊό οπότε η επόμενη εικόνα που θα μας πετάξουνε να βλέπουμε ή να, μια, Η πραγματικότητα που θα μας παρασύρουν Το γενικε λίγο Ποια μπορεί να είναι παντελή ε, Αυτό που συμβαίνει Αυτή τη στιγμή Είναι ε, τρομερά Ενδιαφέρον Και μόνο από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε ναι. Εάν ο ιός αυτός ναι. με, με σιγουριά εννοώ 100% Αν ο ιός αυτός είναι εμβόλυμος, δηλαδή έχει πέσει από κάποιους, τον έχουν ρίξει κάποιοι Ή αν έχει ξεφύγει από κάπου Ή αν είναι μία μυστηριώδης εντός εισαγωγικών φυσική Γιατί όταν είναι φυσική αιτία Είναι μία ε, πλαστή λέξη το φυσική για να πούνε μυστηριώδης Τι σημαίνει φυσική δηλαδή το παράγει... τη η φύση, Δεν την ξέρω εγώ ότι... θα κάνει αυτά. Ότι παρήχθη μόνο του αυτοί που τα συζητάνε αυτά, ότι είναι φυσικά κτλ., δεν γνωρίζουν και μπορούν να ενημερωθούν πολύ εύκολα σήμερα το βράδυ, αν θέλουν από μόνοι του, ότι είναι μυστηριώδη η προέλευση των ιών γενικώ. Ότι κανεί δεν γνωρίζει από πού προέρχονται οι πώ δημιουργούνται, πώ δημιουργήθηκαν, τι κάνουν, γιατί εμφανίζονται, πώ εξαφανίζονται. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι κι αλλιώ. Αυτό που Επομένως, λέγα... Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν είναι μυστηριώδη αυτή η ιστορία με τον ιό άμα θέλετε πείτε τη φυσική, α πούμε, δεν τα παίζει με τη λέξη. Ε, αν είναι εμβόλυμος, αν τον έχουν ρίξει δηλαδή επίτηδες ως βιολογικό όπλο και έχουν σαφώς κάποιο σκοπό, γιατί ε, αν τον έχουν ρίξει δεν είναι ο έμπολα. Αν ήταν βιολογικό όπλο μόνο θα ρίχναν τον έμπολα. Είναι κάτι αντίστοιχο, δεν ρίχναν αυτό το πράγμα το οποίο είναι ε, πολύ ευάλωτο, είναι ένα γκατζετάκι πολύ έτσι, λίγο τη πλάκα σε σχέση με άλλους Ιού. Ε, και έτσι νομίζω ότι δεν είναι βιολογικό όπλο αν το ρίξανε, ναι. έχουν άλλου σκοπού. Ναι. Δηλαδή δεν είναι, ο, δεν είναι ε, Πώς να το πούμε, ο, οπλικό σύστημα, α το πούμε. Δεν έχει σκοπό να λειτουργήσει ω όπλο, αλλά να προκαλέσει άλλα πράγματα. Ε, αν τώρα του ξέφυγε από κάπου, επίση είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ό,τι και να συμβαίνει όμω από αυτά, ναι. το αποτέλεσμα τελικά είναι το ίδιο. Γιατί, αν κάποιο, να φέρω ένα σενάριο παράδειγμα. Εάν κάποιοι, α πούμε, τον κατασκεύασαν τεχνητά και το ρίξαν επίτηδε με ένα συγκεκριμένο μυστικό σκοπό. Μάλιστα. Που σχετίζεται με τα μυστικά πράγματα που προκαλεί ο ιό αυτό και όχι αυτά που ανακοινώνουν. Ναι. Αν θα ίσχυε αυτό, θα ήταν ο σκοπό μυστικό και θα ήταν συνδεδεμένο ο σκοπό με τα πράγματα, τα μυστικά που προκαλεί ο ιό αυτό. Και όχι αυτά που ανακοινώνονται φανερά. Το ξαναλέω. Ναι. Λοιπόν, ε, είτε λοιπόν κάποιο τόριξη. Είτε αυτό μυστηριοδός εμφανίστηκε ή τους ξέφυγε από κάπου, πάλι αυτοί που θα το ρίχνουν αναμαλάχοι το εκμεταλλεύονται. Αδράτουν την ευκαιρία. Σωστό, σωστό. Και εντάσσεται ξαφνικά η λειτουργία αυτού του ιού και της πανδημίας στα πλαίσια του γενικευμένου διαχρονικού και μεγάλου στην εποχή μας μυστικού πολέμου. Και... Ακριβώ επειδή έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και επειδή έχει τρομερέ προεκτάσει και έχει συνδεθεί με πολλά ζητήματα και με πολλά πράγματα, ξαφνικά έχει κριθεί από τι παρατάξει του μυστικού αυτού πολέμου ω η πιο σημαντική ευκαιρία για να κάνουν ρουά ματ. Ο ένα είτε ο άλλο. Άρα, πάμε στην Ελλάδα. Είτε αν θέλετε να το δούμε λίγο πιο απλοϊκά, να κάνουν ρουά ματ οι δυνάμει κατοχή τη γη ή να κάνουν ρουά ματ η αντίσταση. Μάλιστα. Αν θα ανα, ανα, αναρωτιόμασταν το σενάριο ποιος τον έριξε, αν έμπαινε θέμα να το ρίξει κάποιος, εγώ, εγώ θα έλεγα ότι τον έριξε η αντίσταση. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Άρα και αυτό θα οδηγήσει σε μια πλήρη κατάρρευση των πάντων. Αγκοσμίως. Των γνωστών πάντων. Των γνωστών πάντων και των αγνώστων πάντων. Λοιπόν, Οι α... προεκτάσεις και η λησιδωτή αντίδραση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημιουργεί είναι τέτοια που θα αν εάν δεν γίνει κάτι πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, θα γίνει κατάρρευση των πάντων. Όντως. Και όπως ακριβώς ε, λειτουργούμε με το κομπιούτερ μας, γιατί και η ία αυτή είναι αντίστοιχη, τελείω αντίστοιχη, με τους ιούς στα κομπιούτερ. Δεν έχω καμία διαφορά, Είναι ένα προγραμματάκι του DNA. Ναι. Όπως ένα προγραμματάκι είναι και ο, ο, το, το Virus στους υπολογιστές. Ε, είναι λοιπόν σαν... Να έχει προβληματιστεί ο υπολογιστή σου και να επειδή φοβάσαι μην χάσει τα δεδομένα, έχει κολλήσει. Τα λένε. Έτσι, μπράβο. Και φοβάσαι ότι θα χάσει τα δεδομένα, έχει πολλά ανοιχτά παράθυρα, πολλά ανοιχτά προγράμματα και δεν το κάνει restart. Α, Είχα, μπράβο. Αν δεν το κάνω restart θα χάσουν τα δεδομένα, θα κλείσουν τα προγράμματα. Και προσπαθεί να το σώσει. Ανοίγει το task manager, προσπαθεί να κλείσει κάποια παράθυρα αν πα και α πούμε, να ξεκολλήσει. Το εργό κτλ. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτό ή θα το καταφέρει ή, ή δεν θα το καταφέρει και θα αναγκαστεί να κάνει restart. Το, στο restart που θα κάνει δεν θέλει να το κάνει γιατί θα έχει μεγάλες ζημιέ. Και επειδή δεν τη γλιτώνει τι μεγάλε ζημιέ και το restart από ένα σημείο και μετά, αυτό παίζει και εδώ, θέλει να το κάνει το restart εσύ, υπό έλεγχο σου. Για να την Και παρα... όχι να γίνει restart από μόνο το επειδή θα καταρρεύσουν τα πάντα. Για να το πρόγραμμα. Επομένω, είτε θα καταρρεύσουν τα πάντα. Είτε όχι, το restart θα γίνει. Και θα σώσει εσύ το πρόγραμμα δηλαδή, σου. Δηλαδή Αλλά δεν θα ξέρουμε τον πρώτο καιρό εάν είναι το restart που γίνεται επειδή κατέρευσαν τα πάντα, ή αν είναι το restart ελέγχου. Δηλαδή το restart το ελεγχόμενο, για να μην καταρρεύσουν τα πάντα. Άρα, άρα. Καταλάβατε. Θα σώσουν. Αν ναι. ναι. γίνει restart, θα γίνει. Για άρα, να. Θα σώσουν το δικό του πρόγραμμα. Στιγμή, γιατί το πράγμα είναι, είναι εξελίξη. Ναι. <coughs> Αυτό, που, αυτό λοιπόν το οποίο θέλει η μία πλευρά, όπω το καταλαβαίνω εγώ επί τη ευκαιρία, είτε η τεχνητό είτε δεν είναι, είτε οτιδήποτε να συμβαίνει. Ναι, ναι, Ό,τι ναι. και να συμβαίνει, το αποτέλεσμα το ίδιο, το εκμεταλλεύονται. Σωστό. Λοιπόν, οπότε η, η μία πλευρά λοιπόν θέλει να φέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι προ όφελο τη ανθρωπότητα. Η άλλη πλευρά αντίστοιχα θέλει να ε, εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να επιβάλλει καταστάσει τι οποία τη πιο μακριά. Πιο μακροχρόνια να τι τρέξει Να τι κάνει τώρα Γιατί γίνεται κατάρρευση αλλιώ. Ναι. Και μετά δεν θα την έχει την ευκαιρία Και έτσι λοιπόν Ή θα γίνει ένα restart Το οποίο θα ωφελήσει πάρα πολύ την ανθρωπότητα Ή θα γίνει ένα restart το οποίο θα βρεθούμε Σε καταστάσεις ε, οργουελικές Οργουελικές ναι Γιατί είναι η ευκαιρία <χει> για να γίνουμε <χει> Αυτό όμως που λέω τόση ώρα Είναι φύστη φύστη αυτή τη στιγμή ναι. Παίζεται ναι. Κατα... καταλαβατε; Λοιπόν, άρα πάμε στην ερώτηση που έθεσε. Δεν έχει μάλλον. να κάνει ναι. με την οικονομία. Αυτό είναι ο λόγο, καταρχά. Με την ναι. κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι ο λόγο που πήγα να επιλέξει ο Μπόρι Τζόνσον, για παράδειγμα, να μην κάνει τίποτα. Και ναι. λέει: Α πεθάνουν 200.000 άνθρωποι στην Αγγλία. Ναι, ναι. Για είναι... να γλιτώσουμε το αυτό. Μετά Είχε το, το στο μάθες... Τέξα, ο κυβερνήτη του Τέξα και είπε: Α πεθάνουν οι γεροντότεροι όλοι για χάρη να μην θυσιάσουμε το μέλλον των παιδιών μα. Άρα, Εντάξει, επίσημα τα λένε. Στην Ολλανδία, που μιλούσαμε νωρίτερα, είχαμε χαιρετισμού στην Ολλανδία, Επίσης το χειρίζονται έτσι. Έχουν πάρει κάποια μέτρα τα οποία θα τα... σήμερα ανακοίνωσε ο Ρού, το της τη Ολλανδία, παρόλο που έχουν τόσο μεγάλη αύξηση, ότι, ότι επιμικρύνει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, τα οποία δεν είναι αρκετά, ε, και θα τα ξαναπούμε τον επόμενο μήνα. Τι θα κάνουμε. Οπότε, αρχι... Δηλαδή, απλώ επιμίκυνε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση που δεν είναι αρκετή, σαν μέτρα, yeah. πεθαίνει κόσμο δηλαδή. Είναι σαν να ανακοίνωσε δηλαδή ο, ο, ο, ο κυβερνήτη του Τέξα, ο Μπόρι Τζόνσον, πιο πριν, ο Ρουτ στην Ολλανδία, άλλοι αντίστοιχοι, α πούμε, ξέρω εγώ, δεν τα αναφέρω τώρα χαρακτηριστικά μερικού. Είναι σαν να ανακοίνωσαν επισήμω ότι αποφασίσαμε ότι για να μην κάνουμε restart το σύστημα, θα θυσιάσουμε ένα το κομμάτι του πληθυσμού yeah. που ελπίζουμε να είναι μικρό. Και στατιστικά να το πούμε εδώ, Παντελή, επειδή πλέον η πόλεμη είναι διαφορετική, δεν πέφτει. Δηλαδή, είναι τυχαίο που και ο δικό μα ο Πρωθυπουργό, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτόν, δεν έχει σημασία, ναι. είναι ο Πρωθυπουργό τη χώρα, βγήκε ο Πρωθυπουργό μα και το πρώτο κουβέντα που είπε στο διάγγελμά του είναι: Υπάρχει ένα αόρατο πόλεμο. Ναι. Και ε, όλοι το κατάλαβαν ότι λογοτεχνείο, ότι είναι λογοτέχνη ο, ο Πρωθυπουργό. Και εννοούσε, α πούμε, μεταφορικά τον πόλεμο με τον ιό. Ενώ, ξέρετε, αυτοί τους, τους, τους τις γράφουνε τις ομιλίες αυτές έτσι, έτσι λέγεται αυστηρά η κάθε λέξη που λέγεται έτσι ώστε να ερμηνεύεται και σε άλλα επίπεδα από κάποιους. Όλοι λένε τα ίδια παγκοσμίω την ίδια κασέτα. Ναι. Άρα το θέμα ποιο είναι τώρα, πρόσκυξε. Επειδή εμείς όλοι είμαστε ένα στατιστικό μέγεθος και τίποτε άλλο 8 δισεκατομμύρια άτομα, 7,8 δίνουν ότι έχουμε φτάσει στον πλανήτη, με 10, 20, 30 χιλιάδε και δεν θίγουμε το θέμα του συναισθηματικό τώρα. Στατιστικά μιλάμε αγαπητοί Δεν φίλοι. είναι θέμα των νεκρών. Άλλο θέλω χαρακή. να πω. Θέλω να πω θέμα το είναι Ναι, άλλο θέλω να πω. Άλλο, ότι με πολύ λίγο ποσοστιαία ε, πρόβλημα, πολύ μικρό πρόβλημα, κάνουν restart. Σε 8 δισεκατομμύρια άτομα, παύλα αγοραστική αξία, παύλα, παύλα, παύλα, παύλα. Κατάλαβε το να πω. Χωρί να πέσει σφαίρα και δεν κατηγορείται κανένα. Ναι, ακριβώ. Αλλά το ξαναλέω ότι είναι, μια, ότι είναι μια ευκαιρία η οποία είναι ε, πολλαπλή και είναι από πολλέ πλευρέ ευκαιρία. Σωστό. Και για πολλού λόγου και διαφορετικέ απόψει διαφορετικέ ναι. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Στην Ιταλία, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν σταματάει, είναι... δεν έχει στάσει στο του. Ναι, ναι, πάλι ε... τρέφοντα. Απ' την Κίνα πλέον. Ναι, ναι. Ε... Είναι τραγικό και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα διάφορα που γίνονται είναι δυσαρεστημένοι τόσο πολύ από την ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία και τη Ορβηγία κτλ. Που βλέπετε ότι και νεπατούν τι σημαίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν υποστολή από τα διάφορα κτίρια τι σημαίε Ευρωπαϊκή Ένωση και θέσει του ή σημαία γιατί αυτοί του βοηθάνε. Και, τα λοιπά. και ήδη ε, υπάρχει τεράστια, τεράστιο δια, ρεύμα. Θα διαλυθεί η Ευρώπη. με το που θα βγούμε από αυτή την κρίση. Έχουμε φύγει. Γεια σα. Ιταλικά, Θα διαλυθεί η Ευρώπη. Επομένω, σε... παράδειγμα, δείτε α πούμε μια τεράστια αλλαγή. Α μην, μην το δούμε τι θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Α το πάρουμε έτσι τμηματικά για να το καταλάβουμε. Δείτε δηλαδή μια τεράστια ιστορική αλλαγή που θα γίνει στην Ιταλία εξαιτία αυτή τη κατάσταση. Και η θυ... οποία κάποιοι τη βλέπουν ω θετική ναι. τη Α παράταξη και ναι. κάποιοι τη βλέπουν ω αρνητική τη Β παράταξη. Και ο καθένα αυτή τη στιγμή κάνει τη λειτουργία του για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα η, η εξέλιξη στην Ιταλία. Να συνδέσουμε εδώ μία ατάκα ενό φίλου σε προηγούμενη εκπομπή πάνω στα θέματα αυτά ότι επειδή ο υπέτειο στην Ευρώπη, μιλάμε τώρα των προβλημάτων, είναι η Γερμανία, όπω και στο τους δύο παγκόσμιους πολέμους, Η, το πρόβλημά τους, γιατί είναι προβληματικά τα άτομα αυτά και μιλάμε για την πολιτική ηγεσία, εννοείται και όχι για τον κόσμο, κρατάει 15 χρόνια. Η προκείμενη περίπτωση με, τη, με το νόμισμα κράτησε 17, δηλαδή έφτασε στα όρια του και την ξαναπατήσανε οι ίδιοι, αυτά κυκλοφορούνε, και ναι. πάμε λοιπόν... Αυτό ο τρόπο που το συζητάνε όλοι αυτό είναι κατευθυνόμενο, εγώ διαφωνώ 100% 500% με τον τρόπο να το συζητάμε έτσι. Για πάμε. Οι γενικότητε. Ναι. Είναι οι γενικότητε, σα το λέω εγώ και στο υπογράφω, αν θέλετε, ακούσουμε, όπου βλέπετε γενικότητε είναι κατευθυνόμενε όλο. Πάντα. Άρα, επομένω, δεν, δεν ισχύει αυτό με τη Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία, δεν είναι οι Γερμανοί. Μην το συζητάτε έτσι. Όπως για παράδειγμα δεν έχουν καμία σχέση απολύτως και το γνωρίζετε εκ των έσω πολύ καλά οι κυβερνόντες στην Ελλάδα με τους Έλληνες. Συμφωνούμε απολύτως. Το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία και με τους Γερμανούς. Έχει να κάνει με κάποια μικρή ελίτ Έτσι. η οποία βρίσκεται στα πράγματα στη Γερμανία και κατευθύνει τα πράγματα εκμεταλλευόμενη τη θέση που έχει στη Γερμανία... Επειδή η Γερμανία έχει τη θέση που έχει Αυτή τη στιγμή θα Επομένως, βάζουμε πλέον το πρόβλημα δεν, είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Γερμανούς Ούτε με τη Γερμανία Αντίθετα, οι Γερμανοί και η Γερμανία είναι από τι θετικέ δυνάμεις Σαν χώρα και σαν λαός και σαν κουλτούρα Είναι από τι θετικέ δυνάμεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού Ο οποίος στη βάση του είναι ελληνορωμαϊκός Εμείς μιλάμε η για Μαχή την ελίτ Για την ελίτ μιλάμε ε... τώρα αλλά ποιο είναι πάνω στο τιμόνι του, του κάθε καραβιού είναι αυτός ο οποίος είναι, πρέπει να κατηγορηθεί ή να, να τον κριτικάρουμε. Αυτή είναι η διακρίνηση. Ε, θα πρέπει να ξεφύγουμε από τι γενικότητες αυτές. Ο, ούτε όταν λέμε για παράδειγμα οι Αμερικάνοι. Δεν υπάρχουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι μια Ήπειρος. Η κάθε πολιτεία είναι μια χώρα από μόνη της. Ε, ανάλογα με το ποιοι είναι στα πράγματα, από πού προέρχονται, τι κάνουν, αλλάζουν τελείω τα ζητήματα. Δεν είναι το ίδιο ο Ομπάμα και ο Τραμπ και αυτοί που υπάρχουν από πίσω. Σωστή διακρύνηση. Δεν είναι το ίδιο η μία πολιτεία με την άλλη. Κλπα και κλπ. Και και το λέμε οι Αμερικάνοι έτσι γενικώ ε, δεν είναι σωστό. Και δυστυχώ ο μόνο που μα έχει διδάξει πώ να, πώς να τα προσεγγίζουμε αυτά τα πράγματα είναι η συνωμοσιολογία. Η αληθινή, η σοβαρή συνωμοσιολογία, όχι οι φήμες, ναι, ναι, ναι, Η οποία κάποια στιγμή ναι. μα είπε ότι κοίταξε να δει. Στην Αμερική υπάρχει το τάδε λόμπι. Το τάδε λόμπι και το τάδε λόμπι. Είναι άλλο πράγμα το Λο άλλο πράγμα το Μανχάταν. Σωστό. Άλλο πράγμα είναι το Τέξα, άλλο αυτό. Άλλο είναι η Αράμκο, άλλο είναι η Τεξάκο. Έτσι. Δεν είναι τα πετρέλαια γενικώ. Άλλο είναι το τάδε κομμάτι του στρατού, άλλο το τάδε κομμάτι του στρατού. Και πάει λέγοντα. Αυτά δεν μα τα μάθαν οι εφημερίδε. Δεν μα οι δάσκαλοι μα στο σχολείο. Δεν μας τα έμαθαν οι δημοσιογράφοι, μας τα έμαθε η συνομοσιολογία, η σοβαρή, η original. Η... Όχι η μεγάλη παρεξήγηση για αυτήν. Και Ά. έτσι λοιπόν πρέπει τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε να τα γνωρίσουμε καλύτερα και να τα εκμεταλλευτούμε ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν, άρα για να το μαζέψουμε πάμε στην ε, τοποθέτηση που έκανε ένα φίλο ο Γιώργος Αττιγκέρκυρα στην, στην αρχή, πιο, όχι στην αρχή, πιο νωρί. Που λέει αυτό είναι η πρόβα generale για το main event. Δεν έχει ξαναγίνει να είναι πακέτο όλο ο κόσμο σπίτου, του, σε όλο τον πλανήτη. Δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πρόβα generale. Καταλαβαίνω πώ το σκέφτεται ο φίλο. Ε, έχει το δίκιο του, έτσι όπω το βλέπει. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει εγώ να του πω ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πρόβα generale. Διότι η πρόβα generale στην οποία θα χρειάζονταν γίνεται με κομπιούτερς. Ναι. Δεν χρειάζεται να γίνει στα αλήθεια. Είναι ολογραμματικό. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι γίνεται πρόβατζε νεράλε για πυρηνικό πόλεμο. Δεν υπάρχει πρόβατζε νεράλε για πυρηνικό πόλεμο. Μπορούμε να κάνουμε simulation του πυρηνικού πολέμου. Όπω για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστιο προσπάθεια simulation του απικισμού στον Άρη. Ξέρουμε ήδη τα πάντα για, τον, για την απικία στον Άρη. Έχοντα κάνει simulation. Δεν έχουμε, δεν έχουμε κάνει πρόβατζε νεράλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Κλίπα, Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει ένα τόσο επικίνδυνο ρηψοκίνδυνο, ε, τρομερό πράγμα ως πρόβα γενεράδε. Τι κάνουνε, το πρόβλημα μας είναι το εξής. Το πρόβλημα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή οι σχεδιασμοί που γίνονται, τους οποίους εμείς υπακούμε, γίνονται με πληροφορίες που εμείς δεν τις έχουμε. Σωστό. Δηλαδή, ε, ε, όλοι οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, και εγώ ο ίδιος κι εσύ και όλοι μας, ενημερωνόμαστε από, τα, από την τηλεόραση, από το ίντερνετ, από τα μέσα μας ενημέρωση κλπ. Εσεί νομίζετε ότι οι κρατούντε, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν του σχεδιασμού, ενημερώνονται από τα μέσα μαζική ενημέρωση, Όχι <Κι>, βέβαια. Ε, Όταν λοιπόν κάθεται ένα ένας ένα επικεφαλή μια του οργανισμού, μια χώρα, μια αυτή, ένα τραπέζι, έχει δίπλα του τους ειδικού που έχουν κάνει όλε τι ΕΡΑΛΕ και του λένε τι μετρήσει. Και του λένε, κοίταξε να δει, οι μετρήσει μα λένε ότι αυτοί προβλέπουν το μέλλον. Είναι χαρτορίχτρε. Καφετζούδε, πώ το λένε. Και λένε οι καφετσούδε του ότι κοίταξε να δει το μέλλον, το κοντινό, θα λειτουργήσει έτσι. Παράγοντας ένα, παράγοντα δύο, παράγοντα τρία, θα εξελιχθεί σε αυτό, σημαίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ' άλλο, τα έχουμε υπολογίσει όλα. Για ναι, ναι, ναι. να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Και αν τα καταφέρουμε. Και έτσι κάνουν του σχεδιασμού του. Αυτέ τι πληροφορίε τώρα και του αριθμού και αυτά εδώ δεν τα έχουμε εμεί. Αλλά φέρνω ένα παράδειγμα. Ο Μπόρι Τζόνσον που ήθελε να κάνει αυτά που του είπαν στην Αγγλία. Να κάνει την ανοσία αγέλης και μετά οι καφετσούδες του έπανε καινούργια στοιχεία και τρόμαξε και το άλλαξε γνώμη. Ναι. Γιατί πήγε και με η καφετσούδες μετά <χαι> ε, και έτσι την άλλαξε γνώμη τελικά. Ε, του, του ξέφυγε όταν μίλησε κάποια στιγμή και δεν το ξανά μετά. Είπε και αριθμό. 200.000 νεκροί. Αυτό είπε και ο Τραμπ. ασ χαθούν 200.000 και γιατί δεν είναι 20.000, ο... γιατί δεν είπε 2 εκατομμύρια. Και ο Τραμπ και το, και το ίδιο είπε. Γιατί αυτά είναι τα νούμερα που του δίνανε οι και του λένε: Κοίταξε να δει, αυτή η φάση είναι, θα καταλήξει, θα βγούμε από αυτό το πράγμα με 200.000 νεκρού στην Αγγλία. Και ο Τραμπ το ίδιο είπε. Ε, έτσι λοιπόν αυτοί όλοι τώρα λειτουργούν με τέτοια. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα έτσι. Ναι, Μπορεί ναι. να μην είναι ακριβώ που τα λέω, αλλά κάπω έτσι είναι. Ναι, αλλά ε, το λειτουργούνε, ίδιο. Λειτουργούν λοιπόν έτσι με paradigm shift, με μοντέλα, με progress general, με χαρτορίχτρε. Που προβλέπουν το μέλλον με μαθηματικά, με στατιστικέ, με κομπιούτερ, με κουλουπού, να... κουλουπού και ξέρουν τα πάντα από ναι, ναι, αυτόν τον ναι. τρόπο. Σκεφτείτε μόνο ότι μπορούν να πάνε στη στιγμή να δουν τι διαθέσει του κόσμου με έναν αλγόριθμο στο ίντερνετ. Βέβαια, βέβαια. βέβαια. Το καταλάβετε ότι παλιά το κάνανε με ανέκδοτα. Ναι, ναι, ναι. Με ανέκδοτα το κάνανε παλιά οι υπηρεσίε πληροφοριών. Ήθελαν να δούνε αν συμφωνεί ο κόσμο που έχει γκόμενα ο Παπαντρέου τη ή αν δεν συμφωνεί. Και βγάζανε ανέκδοτα με τον Παπαντρέο και με τη μιμή. Τα, τα πηγαίνουν, τα μολούσαν τα ανέκδοτα στο Ηράκλειο τη Κρήτη και μετρούσαν τι μέρε πότε θα φτάσουν στην Και αν ήταν προσβλητικό για τον Παπαντρέο αυτό το πράγμα, ε, που θέλανε να δούνε, και βλέπονταν του δύο μέρε είχε φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, ξέρανε κατευθείαν ότι ο κόσμο είναι εναντίον αυτό το πράγματο. Και αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Πατάνε έναν στο Ιδρύνη και λένε, Ποιοι λένε από όλε τι συζητήσει που γίνονται στο Ιδρύνη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, Π Πακ και του βγάλει τα νούμερα. Τόσοι. Και ξέρουν πώ το βλέπει ο κόσμο. Ναι. Και άρα πόσα... τι θα κάνουμε για να του αλλάξουμε γνώμη. Αυτό. Κάντε το. Μετά. Για να δούμε τώρα. Έπιασε. Πάμε τον λαγόριθμο. Έπιασε. Άρα τι κάνουμε τώρα. Αυτό. Και δεν τίποτα. Ναι, ναι, ναι. την στα Ένα πιόνι. Όχι πιόνι. Ούτε πιόνι. Ούτε Αυτή πιόνι. Που λέμε ότι είμαστε πιόνια είναι αυτοί που ότι είναι ναι, τα πιόνια. Γιατί ξέρεις, τα πιόνια το είναι ναι, ναι, χωρί αυτά δεν μέσα. Δεν είναι πιόνια. πιόνια. Ούτε πιόνια δεν είναι. Έτσι, ακριβώ. Θα να ήμασταν πιόνια. Έχουμε να σου... κάνουμε και κάτι. Άρα θα να σου κούραμε. Να... να σου απαντήσουμε. Θα, δι... Συμμα... θα ήταν σημαντικό. Κατα... Καταλάβα τι λέω. Να σου απαντήσω πιόνια εγώ τώρα. Γιατί ήταν ήταν οι άνθρωποι οι που ήρθαν τα πλάνα στου δήμου στύρου. Ναι. Παράδειγμα. Αφέλα τα ρίχναμε. Άρα να σου απαντήσω εγώ, εφτάρσό, ξέρει ποιο είμαι εγώ Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, Γιώργος, λοιπόν, λοιπόν, πριν κλείσουμε για να πάμε ναι. ένα τραγούδι και να το μαζέψουμε, να θέσουμε και την ερώτηση του φίλου μας του Δημήτρη, που λέει το εξή: ε, Το όζον είναι ικανό να σκοτώνει ιού, Όχι. Όχι. Εντάξει. Έληξε. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμεθα εδώ στον Αλμπέντο 14 με τον παντήλη του Γεννουλάκη. Σήμερα ήταν 7. Τα πάντα, για να, για, να έτσι, για να έχει μια απάντηση ο φίλο, τα πάντα σκοτώνουν του ιού. Αυτό ο ιό τώρα που έχουμε σκοτώνεται από τα πάντα. Λίγο το πεχάτου να του αλλάξει, αυτό του λε σαπούρει στα χέρια σου. Με λίγο σαπονάκι το σκοτώνει, δεν χρειάζεται ούτε όζον, ούτε τίποτα. Άραγε. Γιατί... Εκεί είναι, είναι ένα μόριο που έχει γύρω, ένα μόριο. Δεν είναι, είναι μικροοργανισμό ο ιό, δεν είναι βακτήριο ή μικρόβιο. Είναι ένα μόριο. Το οποίο γύρω-γύρω του έχει ένα λίπος, Ένα λιπίδιο. Ναι. Το συγκεκριμένο, επειδή έχει ένα λιπίδιο σαν αφτιλίδι πάνω στη σφαίρα του μορίου και μοιάζει με κορώνα, το λένε κορονοϊό. Θα μπορούσε να το λέγανε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το λίπος λοιπόν είναι που του προστατεύει. Και μέσα αυτό το μόριο είναι κεντρικό, περίεργο μόριο. Έχει ένα προγραμματάκι, ένα διενάκι. Το οποίο είναι αυτό που τα κάνει όλα. Είναι, είναι δηλαδή κάτι ανάμεσα στην ζωή και στη μη ζωή. Είναι μια μορφή ζωή. Είναι όπω λέμε. Αν είχες ένα ρομπότ. Το ρομπότ είναι ζωντανό ή όχι. Είναι θέμα φιλοσοφικό, δηλαδή, καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν, αυτός ο ιός λοιπόν ο συγκεκριμένος έχει ένα λιπίδιο γύρω γύρω Αυτό άμα καθαρίσεις το λιπίδιο αυτό εδώ, ε, διαλύεται. Πεθαίνει. Επομένως, οτιδήποτε κάνετε που ξέρετε ότι διαλύει το λίπος, σκοτώνει τον ιό. Δηλαδή, το... Το απορριπαντικό πιάτο. Το ενόπνευμα. Το ενόπνευμα. Το το... Ένα yeah. διαφορετικό π.χ. Ο ήλιο, το λιώνι. Η θερμοκρασία, η θερμότητα. Σε να τα πάντα δηλαδή. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο όζον και τέτοια πράγματα. Αρκεί να ξέρει τι λεπτομέρειε. Επομένω, εσεί που ανησυχείτε, ανησυχείτε στα αλήθεια. Διότι ανησυχείτε στα ψέματα. Αν ανησυχούσατε στα αλήθεια, θα θέλετε να μάθετε από τι ανησυχείτε και θα θέλετε να μάθετε ποια είναι η του ιού αυτού. Τι συμβαίνει με του ιού γενικώ. Θα ενημερώνεσα, θα ενημερωνόσατε. Γιατί μπορείτε εύκολα να ενημερωθείτε. Αλλά επειδή όμω δεν ανησυχείτε στα αλήθεια, αλλά κορδεύετε την κοινωνία, για, για αυτό το λόγο δεν ξέρετε από τι ανησυχείτε. Επομέ... Αν, αν αυτή τη στιγμή χτυπούσε κάποου την πόρτα του σου για να τη σπάσει και να μπει μέσα και υπήρχε κάπου η πληροφορία ποιο είναι αυτό και γιατί το κάνει και τι είναι, και τι δυνατότητε έχει, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε είναι να απαντήσετε να το, να, να το μάθετε. Γιατί ανησυχείτε. Ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε, Τι είναι αυτό, Ναι. Γιατί μπαίνει, τι θέλει από εμά, Είναι πληροφορίε σημαντικέ. Δηλαδή, είναι σαν να κάνουμε τον πόλεμο. Να πολεμήσουμε έναν εχθρό. Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα για τον εχθρό, Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, ευκαι... Δεν έχουμε Έτσι γενικώ, οι Τούρκοι. Τι, τι είναι αυτό, Λοιπόν, την Κυριακή. Την Κυριακή, προχτέ, είχα τον αριθμό. Λοιπόν, ο ιός αυτός καταστρέφεται από τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ε, μεταλλάσσει την ανθρώπινη φυσιολογία. 10% του DNA μας είναι DNA ιών. Αν κάποιος θέλει να παρέμβει στο ανθρώπινο DNA και έχει ένα σούπερ εργαστήριο και μερικού περίεργους Ιού, είναι χοροπηδά τη χαρά του γιατί λέει «Οκ, okay, έχω αυτού του ιούς που είναι γκατζετάκια, μηχανηματάκια έτοιμα τα οποία μπορούν να παρεμβούν στο DNA». Okay. Επομένω εγώ τους πειράζω και εκεί που λένε το DNA του λέει «Α, 123 1, 2, 3» εγώ το κάνω «Β, βδ123. 2, 3» και το ρίχνω. Και απο... Μπορώ να μεταλλάξω έτσι με αυτόν τον τρόπο το DNA ε, των οργανισμών. Απο... Γιατί είναι ένα μηχανηματάκι που κάνει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται καν να έχω νανοτεχνολογία. Απόδειξε. Τον και τον Α... πειράζει λίγο, αυτό κάνει αυτή τη δουλειά. Μπαίνει μέσα στο DNA και κάνει αλλαγέ. Απόδειξε αυτού που λε παντελή, ρώτησε αυτό Δεν λέω ότι υπάρχουν Α... μυστικοί σκοποί που δεν φαίνονται έτσι. σε αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι υπάρχουν και καλά εδώ στην περίπτωση αυτή. Αλλά αφού υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό που είπε τώρα μόλι, ενώ είχα έτοιμη την ερώτηση, απλά ήθελα να ολοκληρώσω, είναι αυτό που ρώτησα προχθέ τον Αργυρόπουλο. Δηλαδή, είναι σαν να κυκλοφορώ εγώ με το πρωτοφόλι μου να προεξέχει από την κολότσεπη στον δρόμο και να δει και να μου πει: Θα σου κλέψουν το πορτοφόλι. Και εγώ να σου πω: Είσαι συνομοσυολόγο. Γιατί δηλαδή να μου κλέψει το πρωτοφόλι δεν μου το έχει κλέψει κανένα. Ναι. Μάλιστα. Ενώ, που... ενώ αφού υπάρχει η ευκαιρία να κλαπεί, γνωρίζει πολύ καλά ότι αργά ή να το κλέψουν, αφού δηλαδή κρέβεται ή θα μου πέσει έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κατά, το ίδιο πράγμα είναι αυτό που λέμε δεν έχει σημασία αν ισχύει ή δεν ισχύει κάτι σημασία έχει ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει και αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το πιθανότητα θα γίνει έτσι. Λοιπόν, Improvement ρώτησα... Αν γίνεται κάτι δηλαδή αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι και κάτι συμβαίνει και μπορεί να γίνει yeah. αυτό μπορεί να γίνει εκείνο υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να, να γίνει όντως. Λοιπόν, άκου, τώρα τη, άκου τη συγκυρία τώρα ναι Ακριβώς την ίδια κουβέντα είχαμε προχτές με το λεφτέρη τον Αργυρόπουλο που βέβαια ανέλυε και άλλα θέματα με την αριθμολογία που ασχολείται και του είπα στο τέλος η λέξη βίος έχει μέσα αφαιρέσει στο βίτα τη λέξη ιός και μου λέει ο άνθρωπος αποτελείται από Ιού. Ναι, πολύ σωστά το είπε γιατί αποτελείται από DNA και οι ια ασχολούνται με το DNA. Αυτή τη στιγμή μέσα μας έχουμε κάτι χιλιάδες Ιού. Χιλιάδες μέσα μας ιούς έχουμε Οι οποίοι παίζουν με το DNA μας Αυτή τη στιγμή που μιλάμε Αλλά δεν μας κάνουν κάποια ζημιά σοβαρή. Ο συγκεκριμένος είναι ακόμα Στην εκπαίδευση Σωστά. Και καθώς μαθαίνει το παιχνίδι των Ιώνα, πούμε Κάνει κάφες, κάνει ζημιές Και δεν έχει ο οργανισμός Το κατάλληλο αντίσομα να, να αντιδράσει Ναι Ναι Και αυτό θέλει συζήτηση και αυτό είναι μια γενικό, το αντίστοιχο, δηλαδή, να αντιδράσει δηλαδή. Είναι ο μικρόκοσμος αυτά, πρέπει να τα δούμε λίγο σαν σε στυλ, ε, πόσο δεν Το αντίσομα αυτό εδώ που λε, είναι ένα στρατός. Και Μ... μπορεί να είναι ένα στρατός 100.000 στρατιωτών, μπορεί να είναι 300 Λεωνίδα. Άκου τι μου θύμισες τώρα, Παντελή, γιατί και εγώ τα θυμάμαι με την κουβέντα. Και ανάλογα τι στρατό αντιμετωπίζουν και τι χρόνος του έχει δοθεί αυτού του στρατού να δουλεύει ε, χω... χωρίς να είναι ανειχ και τι ετοιμασίες έχει κάνει και πώ είναι το περιβάλλον και, λοιπά και λοιπά. Δηλαδή ότι ισχύει σε μια στρατηγική ας πούμε ε, στο πεδίο τη μάχης το ίδιο ισχύει και μέσα στον οργανισμό μας. Έτσι, λοιπόν. Ακριβώς το ίδιο, ότι είναι πάνω και κάτω. Άκου τι μου θύμισε τώρα, γιατί και εγώ τα θυμάμαι με την κουβέντα και όταν ο συζητητής κινείται σε αυτά τα σημεία που αναφέρθηκε εσύ. <coughs> Ήμουνα στο Monte Ray στην Καλιφόρνια. Έχει ένα ακουάριο μου εκεί Και έχει τα πάντα μέσα Στην είσοδο λοιπόν Ήταν ένας Επιστημονάς και μάλιστα ήταν Από αυτούς που τους βλέπεις με τα γυαλάκια Τύπου Τζον Λένων, ξηρισμένο το κεφάλι Και μαλλί πίσω Σάικο Μικροβιολόγος, μοριακή βιολογία Και τέτοια Είχε λοιπόν μπροστά του ένα μόνιτορ Και μία γυάλα με νερό Και σου έδειχνε από την πλευρά που ήταν το μόνιτορ σε πήγαινε να δεις είχε μικροκάμερα μέσα στο νερό το οποίο ήταν όπως είναι στο ποτήρι ένα νερό δεν βλέπεις τίποτα και φαινόταν εκατομμύρια μικροοργανισμοί σαν σκουλίκια που νομίζει ότι είναι βρώμικο το νερό και δεν θα το πίνες άμα το μάτι τα βλέπε αυτά κατάλαβες τη λέω τώρα Υπήρχε λοιπόν ένα σωματίδιο, ένα ιός να το λέμε τώρα έτσι μια και έχουμε την κουβέντα και σου λέγε ο επιστήμος αυτός Βάλε το χέρι σου στο ακούμπατο Στο γυαλί Και ερχόταν και έβλεπε το δάχτυλό σου από τη μέσα μεριά εννοείται Με γυμνό μάτι δεν το βλέπες αυτό Και τρελενόσουνα και λέει Αυτή είναι η ή του νερού Που χωρίς αυτούς το νερό Δεν θα ήταν επόσιμο Και έχουν νοημοσύνη Τρομερό Ναι Λοιπόν Άρα ο ιός αυτός, όπως και η λέξη βίος, Παύλα ΙΙΙ, η, η, η, είναι μέρος της, της υπάρξης μας. Αυτό θέλω να καταλήξουμε. Ναι, ε, είναι μεγάλα τα θέματα αυτά. Τώρα ε, είναι... ε. δεν είμαστε και ειδικοί κιόλα, όλα πούμε, αλλά ξέρεις, το να μην είσαι ειδικό δεν σημαίνει ότι είσαι και μηδέν. Ναι. Ε, οπότε... Σηκώνουνε μεγάλη συζήτηση, θέλουνε μεγάλη ενημέρωση, θέλουνε... έχουνε προεκτάσεις καταπληκτικές. Άρα, ώρα, άρα... Σκα... με το μυστήριο της ζωής. Ναι. Εάν έχεις έναν ιό, στην προκειμένη περίπτωση αυτή η retrovirus, η οποία είναι RNA που δημιουργεί DNA και το οποίο το ανακαλύψανε εδώ και σαν 19, 19, 15 χρόνια ότι υπάρχει και χοροπηδάνε από τότε, πώς γίνεται δυνατό το RNA δημιουργεί DNA, γιατί, το, γιατί κανονικά το RNA δημιουργείται από το DNA. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, οπότε αυτοί οι όλοι είναι ρετροβάιρους όλοι αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα και για αυτό το λόγο κρύβουν το μυστικό της δημιουργίας της ζωής. Έτσι. Επομένως έχουν στα χέρια τους αυτά τα πράγματα και πειραματίζονται γιατί θέλουν να φτιάξουν τη ζωή. Θέλουν να το παίξουν θεοί να φτιάξουν ζωή. Ατε καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Οπότε αυτοί οι γι για αυτό το λόγο είναι όλα τα εργαστήρια αυτά. Και δυστυχώς μπορεί να γίνει οτιδήποτε με αυτούς μέσα στα εργαστήρια. Ωραία. Λοιπόν, διορθώνω εδώ όπως μου λέει ο φίλος μου ότι αυτό το που έκανα περιγραφή είναι βακτήρια. Ναι, εγώ το είπα αν πρόσκληση ή για να, λόγω της κουβέντας. Αλλά έχουν νοημοσύνη. Εκεί είναι το, το, το σημείο το, το σοβαρό. Λοιπόν, βάζω ένα τραγούδι και γυρίζουμε να επιστρέψουμε, να κλείσουμε, αδερφέ. Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι με τον παντελήτο Μυστικό Διαστημικό Στάθμο. Από τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Αλμπίντο 14 Σήμερα επειδή είναι το τέλος του μηνό Είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση Να προβληματιστούμε πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα ε, Πάντα αυτά καταλήγουν να το να από θέμα σε θέμα Αλλά όπως σας είπα αυτό είναι αναπόφευκτο Διότι ακριβώς τα πάντα συνδέονται Μ' ακούει ο Γιώργος Καρποδίνης Roger, Roger. Ρότζερ, Ελίφθη. Ακούει. Λοιπόν, ε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την εποχή, αν θέλουμε να το δούμε γενικά. Αν και είπα ότι οι γενικότητε είναι κατευθυνόμενε, οπότε αφήστε με για μένα να κατευθύνω και εγώ κάτι. Έτσι, μπράβο. Έχω εγώ μια γενικότητα. <χεχε> ε, η, αν το δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα γενικά, α το δούμε όπω σα το προτείνω. Ότι βρισκόμαστε σε μία ε, περίοδο, όχι τώρα με τον ιό, από πριν. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο μεγάλων αλλαγών. Αυτές, άμα κοιτάξετε πίσω σας την πρόσφατη, όχι τη μακρινή, ανθρώπινη ιστορία, την ιστορία της ανθρωπότητάς μας, θα δείτε και θα εντοπίσετε αυτές τις περίοδους μεγάλων αλλαγών. Μπορούμε τώρα να τις δούμε και να τις καταλάβουμε... Επειδή είμαστε στην κορυφή του λόφου και τις εποπτεύουμε και μπορούμε να καταλάβουμε τι σήμεναν πάνω κάτω, πώς περίπου γίνανε, τι προκάλεσαν κλπ. Αν ζούσαμε όμως σε, αυτές τις περιόδους, σε όλες αυτές τις περιόδους των μεγάλων αλλαγών του παρελθόντος, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ενώ θα ήταν τόσο φανερό για εμάς που είμαστε πάνω στον λόφο και το βλέπουμε. Ε, το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε σε ακόμα μια τέτοια μεγάλη περίοδο αλλαγών μεγάλων για την δεν ξεκίνησε τώρα, ούτε θα τελειώσει τώρα αυτή η περίοδος. Είναι μια περίοδος αποφασιστική, καθοριστική, έχει αρκετό καιρό που άρχισε και θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμα. Απλώς πλησιάζουμε προς το ζενής αυτής της περίοδου. Μέσα σε αυτή τη φάση αυτό που μετράει είναι αυτό που μετρούσε πάντα για μας. Η προσωπική μας στάση. Έχετε ξεχαστεί όλοι, κοιτώντα τηλεόραση και ίντερνετ, και νομίζετε ότι έχουμε συλλογική στάση στα πράγματα. Δεν υπάρχει πιο πράγμα. Υπάρχει μόνο μία στάση, η προσωπική μας στάση, η προσωπική σου στάση, η προσωπική μου στάση. Μην ανησυχείτε για τις γενικότητε. Κοιτάξτε το πράγμα ειδικά. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εαυτό σας, στο σπίτι σας, στους δικούς σας ανθρώπους, στη γειτονιά σας, στον περίγυρό σας. Και εκεί κρατήστε την προσωπική σας στάση και φροντίστε να είναι οι καλύτεροι. Γιατί... Αυτό που πάντα μετράει είναι να κάνουμε ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο των περιστάσεων, ποτέ δεν τον είχαμε, ούτε πρόκειται να τον έχουμε. Εάν το νομίζετε αυτό το πράγμα, απλώς αυτά μας οριμάζουν. Μας εκπαιδεύουν. Ο Νίτσε άλλωστε είχε σχολιάσει ακριβώς πάνω σε αυτό και έλεγε ότι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει ισχυρότερο. Εδώ δεν ε... έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, θα έχουμε τον ακριβώς, έλεγχο των πότε... καταστάσεων. Μην μα απασχολεί η γενικότητα. Γιατί η γενικότητα είναι και άπραγη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε ω γενικότητα. Σκέφτεσαι τι γίνεται στον κόσμο και νιώθει ανήμπορο. Και λε, τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό που γίνεται στον κόσμο. Τίποτα. Το παρακολουθώ. Απλώ και προσεύχομαι. Ενώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι συμβαίνει κάτι σε εσένα προσωπικά. Και κάθεσαι και το βλέπει. Ενώ μπορεί προσωπικά να έχει μια προσωπική στάση. Η οποία αφού δεν έχει πολλέ γνώσει. Α είναι τα βασικά, τα οποία τα ξέρει καλά. Μπορεί να ξεχωρίσει καλά ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Στα βασικά. Ναι. Και κάνε ό,τι καλύτερο μπορεί εσύ ναι, ναι. στι προσωπικέ σου περιστάσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα αντέξουμε. Έτσι αντιμετωπίζεται και το άγχο, άλλωστε. Ε, αν υπάρχει άγχο, έτσι αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, αν έχει να κάνει 500 πράγματα που δεν ξέρει πώ θα εξελιχθούν και ανησυχεί, Το άγχο αντιμετωπίζει να τα πάρει ένα-ένα και να πει Ένα. Για αυτό το πράγμα σήμερα τι μπορώ να κάνω, αυτό το κάνω. Για το άλλο σήμερα τι μπορώ να κάνω, τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Έτσι, και το ακριβ, επόμενο, έτσι, τι ακριβώς. μπορώ να κάνω. Και βήμα-βήμα έτσι δεν αντιμετωπίζει το άχθο και λειτουργεί υπέρ τη καλυτέρευση τη κατάσταση. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Να κάνουμε δηλαδή να φύγουμε από το zoom out που βρισκόμαστε συνέχεια και βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα για την οποία δεν έχουμε πολλέ γνώσει. Δεν έχουμε πολλέ πληροφορίες και δεν μπορούμε να τη δούμε, είναι θολή. Να, να κάνουμε zoom in. Αποφασίστε το ότι η εικόνα θολή δεν έχετε πολλά, πολλές πληροφορίες, δεν την καταλάβετε. Και κάντε zoom in εκεί που μπορείτε να πιάσουν τα χέρια σας, εκεί που βλέπετε ότι είναι σημαντικό για σένα τώρα άμεσα. Και λειτουργήστε με την προσωπική σας τάση, με την προσωπική σας άποψη, με την προσωπική σας πρακτική κίνηση, με την προσωπική σας δράση... Με την προσωπική σα ψυχολογία για τον εαυτό σα κλπ. Απέναντι στα άμεσα πράγματα που βλέπετε ότι σα αφορούν προσωπικά τώρα, σήμερα, στον περίγυρό σα, μέσα σα και έξω σα. Και αφήστε τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται, στο... τι γίνεται με το τάδε ζήτημα, τι κάνει ο Τραμπ, τι κάνει ο Πούτιν, αυτά είναι ιστοριούλε που σα λένε στα μέσα ενημέρωση. Ποιο είναι αυτό ο Πούτιν, τον ξέρει εσύ, Θεωρεί να υπάρξει αλήθεια αυτό το άτομο. Ναι, δηλαδή ναι. να σα το πω και μακριά, μα θέλετε. Οπότε μην ασχολείστε τόσο πολύ με τέτοιο άγχος και τέτοια μεγάλη ανησυχία για τα γενικά, διότι καταλήγετε ανήμποροι. Ενώ δεν είστε. Δείτε τα πράγματα προσωπικά. Ανησυχήστε για τα προσωπικά σας πράγματα και πάρτε μια προσωπική στάση απέναντι στα πράγματα που βλέπετε γύρω σας, μέσα σας, δίπλα σας. Και λειτουργήστε όσο καλύτερα μπορείτε. Αν πιάσει φωτιά το σπίτι, τι κάνουμε, το βλέπουμε να καίγεται. Κάνουμε ό,τι καλύτε δεν σβήνεται. Κάναμε ό,τι κάναμε μπορούσαμε. Τι να κάνουμε άλλο. Okay. Μετά κοιτάμε να Ξέρω εγώ. Αντίστοιχα. Επόμενο βήμα. Κλπα και λοιπά, κλπ. Και λοιπά. Το ίδιο και εδώ. Αυτό έχω να πω εγώ. Και μην φοβάστε τίποτα. Διότι αν μπείτε στη λογική να φοβόμαστε, θα πρέπει να φοβόμαστε από τα πάντα. Θα πρέπει να φοβάστε τον αέρα που αναπνέεται. Θα πρέπει να φοβάστε τη σκιά σα. Υπάρχουν και εκατομμύρια αμέτρητα άγνωστα πράγματα τα οποία, για τα οποία θα πρέπει να φοβάστε, τα οποία δεν φοβάστε γιατί δεν τα ξέρετε. Επομένω δεν έχει νόημα ο φόβο, είναι επιλεκτικό. Διαλέγει να φοβάσει για το τάδε πράγμα και δεν φοβάσει για τα υπόλοιπα εκατο, εκατο, εκατομμύρια πράγματα. Είναι σαν αυτού που φοβούνται να φάνε λίγο κρατάκι γιατί κάνει κακό. Είναι κάποιο άλλο τσιγάρο, α πούμε. Και δεν φοβούνται τα υπόλοιπα εκατομμύρια πράγματα που θα πρέπει να φοβούνται αντίστοιχα. Επιλέγουν να φοβούνται αυτό μόνο. Έτσι, Έτσι λοιπόν ε, στην όλη φάση αυτή μην φοβάστε, δεν έχει νόημα ο φόβο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό θα πρέπει να μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να το πούμε ο καθένας αυτό. Από αυτό θα κρίνετε Εντάξει παρέλοι Αυτό έχω να πω εγώ και το μήνυμα που αφήνει πίσω ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι ότι εκτός από την ύλη μας υπάρχει και το πνεύμα μας. Μην το υποτιμάτε. έτσι αφήνουμε πίσω μας τη συχνότητα το τραγούδι του Τζόνι no grave gonna hold me down". Δεν υπάρχει τάφος που μπορεί να με κρατήσει κάτω. Καληνύχτα σας από το μυστικό διαστημικό σταθμό. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm on a rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down Well, look down yonder, Gabriel Put your feet on the land and sea But, Gabriel, don't you blow your trumpet Till you hear from me There ain't no grave can hold my body down Ain't no grave can hold my body down Meet me, meet me in the middle of the air And if these wings don't fail me I will meet you anywhere Ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down Well, meet me, mother and father Meet me down the river road And mama you know that I'll be there when I check in my loan ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down There ain't no grave Can hold my body down Me do no my yard εδώ είμαστε από τη φιλή, albedo14.com Ήταν η εκπομπή «Μυστικός Διαστημικός και «Παντέλης Γιαννούλάκης» κάθε τρίτη μετά τις δεκατοβράδυ στον albedo14.com Εκπομπή η οποία θα παιχτεί σε επανάληψη μετά από 5 λεπτά. Και βέβαια μετά θα ακολουθήσουν κι άλλες μέχρι αύριο. Τετάρτη, 1η Απριλίου. Καλό μήνα σε όλους. Οπλιστείτε με υπομονή διότι το έργο θα τράβηξει αρκετά και επειδή πολύ δεν είναι μαθημένοι ή εκπαιδευμένοι στο μέσα που λέμε θέλει υπομονή και ψυχραιμία. <Το> Να πω καλησπέρα στο Σπύρο το φίλο μου στον Πειραιά Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήταν πάρα πολύ σήμερα μέσα στην εκπομπή του Παντελή. Συρίχτε τον Αλμπέντο με το PayPal για να είναι αυτός που είναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη και δεν είναι εγωιστικό αυτό. Το λένε και τα στατιστικά στοιχεία. Ενημερώνω πριν κλείσουμε ότι αύριο ξεκινάμε 8 η ώρα. Στις 10 έχουμε εμβόλυμα το νότιο Μαριά πέμπτη ξεκινάμε 7 η ώρα με την εκπομπή περί ψυχολογίας με την Αριάνα. 8.30 έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργίου και στις 10 εμβολίμος τον Απολώνιο. Την Παρασκευή 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή έξοδος αντί έξοδο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Και μετά ακολουθεί η εκπομπή εμβόλυμα στις 8 με τον καρδιολόγο-πνευμονολόγο τον κύριο Ανδρέα Γιάννου Λόπουλο το φίλό μου. Και την Παρασκευή το βράδυ επίσης στις 10 ενημέρωση από τον Νίκο το Λιγερό, από τη Γαλλία. Την δε Κυριακή θα έχουμε εδώ τον Ικτίνο σε δεύτερη συνέχεια δηλαδή της προηγουμένης Κυριακής και τον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο οπότε να είστε εδώ όλοι μαζί θα περάσουμε τη θύελα αυτή και να δούμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα όπως συζητάγαμε σήμερα κοντά τρεις ώρες και πλέον με τον Παντελίτο Γιαννούλακη καλή συνέχεια σε όλους και καλό μήνα